Music Heaven. Το δικό μας δανειόπονο. Music Heaven, Music Heaven. Music Heaven, Music Heaven. Music heaven, music music heaven. Στην ίδια τη στον τόπο το δίκτυο του Μουσικού σου παραντισού και του Μουσικού σου παραντισού και του Μουσικού σου παραντισού και του Μουσικού σου φιλικιέται επισκέπτε Κάθε Κυριακή.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 Επισκεπτάθηκε, επισκεπτάθηκε, επισκεπτάθηκε. Με το Χάρι Αρώνι, στο ραδιόφωνο του Music Heaven, κάθε Κυριακή 6 με 8. Καλησπέρα σα, καλησπέρα σα. Έχω τη μεγάλη χαρά απόψε και ε, είμαι σίγουρο ότι θα περάσουμε πολύ, πολύ όμορφο Κυριακάτικο. Απόγευμα έχω μαζί μου τον Νίκο τον καρακαλπάκι ε, που είναι τραγουδιστής. Καλησπέρα. Από τους νέους καλούς μας ε, τραγουδιστές. Θα το διαπιστώσετε και μόνοι σας θα δείτε τη φωνή του. Και έχω επίσης ε, κοντά μου και την αρετή την Κοκκίνου. Καλησπέρα από <laughs> Μια από τις ε, εξαιρετικές κιθαρίστες που έχουμε και η οποία συνεργάζεται τον τελευταίο καιρό με τον Νίκο. Ε, Συνεργαζόμαστε αρκετά χρόνια, Τρία, νομίζω. Τέσσερα το 2008 το 2008 Λοιπόν, αντί να βάλουμε κάτι από τα κομμάτια που μου φέραν τα παιδιά της να σας μεταδώσουμε που έχουν γραφτεί σε στούντιο Κάποια από αυτά έχουν δισκογραφηθεί όλα, Θα ξεκινήσουμε δυνατά, θα ξεκινήσουμε live unplugged Η αρετή κρατάει την κιθάρα της Ο Νίκος είναι έτοιμος μπροστά στο μικρόφωνο Και... Πριν παρουσιάσω τα παιδιά τι έχουν κάνει μέχρι τώρα και πριν ακούσουμε διάφορα πράγματα Ας πούμε ένα τραγούδι, ποιο θα είναι αυτό Θα είναι το Έλα μένα του Μάνου Χατζηδάκη Ξεκινάμε Χατζηδάκη Και Νίκο oh. Κάτσο Απίστευτο Για το Καλησπέρα στους μα. Τι καλύτερη καλησπέρα λοιπόν από αυτή που ακούτε άμεσα τώρα Αν κουραστείς από του ανθρώπου κι είναι όλα γύρω κρεμισμένα, μην πας ταξίδι άλλου τόπου. Έλα σε μένα, έλα σε μένα. Κι αν πέσει απάνω σου το βράδυ, με τα στρατούτα τα πελπισμένα, μη φοβηθεί απ' το σκοτάδι. Έλα σε μένα, έλα σε μένα. Έλα και γύρε το κεφάλι στα χέρια μου τα αγαπημένα να ζήσεις το ήρω και πάλι, έλα σε μένα, έλα σε μένα κι αρδείς καραβιά να σ' αλπαρουν κι να ξεκινάνε τρένα Πει μαζί του να σε πάρουν. Έλα σε μένα, έλα σε μένα. Έχω μια θάλασσα σμαράγδια με και διμένα. Για την καρδιά σου που νε άδεια. Έλα σε μένα, έλα σε μένα. Έλα και κάθισε δεξιά μου σαν ξεχάσμενος δερφός, να μοιραστείς τη μοναξιά μου και να σου δώσω λίγο φως. Έλα και γυρέ το κεφάλι και στα χέρια μου τα αγαπημένα Να ζήσεις το όνειρο και πάλι Έλα σε μένα, έλα σε μένα Κι αρδείς καραβιά να σε πάρουν Κι αρδείς να ξεκινάνε τρένα Μην πεις μαζί τους να σε πάρουν Έλα σε μένα, έλα σε μένα Μ' αγαπηκή και, και δημένα για την καρδιά σου που είναι Έλα σε μένα, έλα σε μένα Έλα και κάθισε δεξιά μου σαν ξεχάσμένο αδερφός να μοιραστείς τη μοναξιά μου και να σου δώσω λίγο φως Έλα σε μένα, έλα σε μένα ρα, ρα, ρα, ρα. Έτω, έπρεπε να πέσουν χειροκροτήματα Αλλά ήθελα να βάλω κονσέρβες χειροκροτήματα <laughs> <laughs> Είμαι σίγουρος ότι οι <laughs> ακουράτες... Λίγο track το έχουμε βέβαια ακόμα ε, ε, Κοίτα να δεις τώρα <laughs> Είναι το πιο αστείο πράγμα να έχεις track Για να κάνεις εκπομπή στο Music Heaven Αν και αυτό μου λέει πολλά για το χαρακτήρα σου Αυτό σημαίνει ότι Παρότι έχεις έρθει εδώ σε μια παρέα ανθρώπων που αγαπάνε όλη τη μουσική, κανένας δεν κρίνει κανέναν, τουλάχιστον ε, η παρέα που είμαστε εδώ και αγαπάμε το, χριακώψω, το ραδιόφωνο. οπότε πιστεύω ότι ε, οι καλλιτέχνες πάντα έχουν τρακ και δεν είναι το θέμα το πόσο άνατα νιώθουν ή όχι, είναι το θέμα ότι ξεγυμνώνονται, εννοώ ψυχικά. Οπότε ξέρεις ότι αυτό είναι πάντα δύσκολο αυτό ακριβώς και πραγματικά μπορεί να είσαι ένας ε, ε, καταπληκτικός τραγουδιστή, αλλά άκου τώρα. επειδή ας πούμε δεν υπάρχει χολήψη, όπως εδώ τώρα επειδή τα μικρόφωνα δεν είναι εντάξει επειδή χιλιάδια μπορεί να έχουν συμβεί να εκτεθείς χωρίς ναυτές ε, και αυτό κάποιος που ίσω δεν είναι μουσικό, δεν το καταλαβαίνει. Yeah. Γι' αυτό εγώ πάντα θαυμάζω του ανθρώπου που δεν κολλούν, να το πω έτσι, Ομά, να έρθουν σε μια εκπομπή και να βγάλουν τον εαυτό του στο μικρόφωνο. Ε, γιατί σίγουρα κάποιο λαθάκι θα γίνει, εδώ δεν υπάρχει. Ε, δεν υπάρχουνε οι οι συνθήκες αυτές που θα σου δώσουν σε έναν ακούς τον ήχο, τα monitor ή ξέρω Δεν ό, πειράζει αν καταφέρουμε <laughs> να περάσουμε το αίσθημα τουλάχιστον <laughs> αυτό, αυτό, είναι, αυτό είναι Η ατμόσφαιρα πάντως είναι άψογη Η ατμόσφαιρα <laughs> είναι όμορφη γιατί ξέρουμε ότι μας ακούνε παιδιά εδώ που ε, ανήκουν σε αυτή την όμορφη παρέα που είναι το Music Heaven Να καλησπαιρίσω εγώ την Λατικά Λατικά συγνώμη Λατικά δεν είναι το όνομα της πρωταγωνίας αυτής ρε παιδιά Τις Ινδής το... <laughs> τώρα για να γελάσουμε λίγο <laughs> Εγώ μόνο τη Λατύπα ξέρω Τη Λατύπα <laughs> <laughs> Τι μου θύμισες τώρα <laughs> Slum Dog Millionaire ρε, παιδιά Το έργο που ήταν α, το σωστά. κοριτσάκι Ααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα το... Έτσι το λέγανε Ο λοιπόν σωστά. Να καλησφερήσω τον Νικόλα τον Guitar Life Την Μέρη τη Όμικρον από, από το βορρά πάνω από τη, Έξω από τη Θεσσαλονίκη Την Κελίνα 8 εδώ κοντά μας Τον Αποστόλη τον Αρμάγο Τον Κάπτεν Morgan, το Γιάννη 07G Και όλους τους υπόλοιπους Πολλούς σήμερα στον Αποστόλη να πω εγώ χαιρετίσματα. Χαιρετίσματα Φίλους. στον Αποστόλη. Εγώ αυτά σε τα... όλου δηλαδή να πούμε <laughs> καλησπέρα. Να... <laughs> ε, ε, ε. Ο Αποστόλη να είναι φίλο από τα παλιά. Τα ονόματα που βλέπω απλά είναι τα μέλη του Music Heaven που έχουν κάνει login και βλέπω τα nickname του. Mm Όλοι -hmm. οι υπόλοιποι είναι για μένα ντροπαλοί επισκέπτε. Mm -hmm. ε, του οποίου να του πω αν θέλουν να μην είναι πολύ ντροπαλοί, γιατί έχουν δύο τρόπου να έρθουν σε επαφή μαζί με εμένα και τα παιδιά. Ο ένα είναι να, εφόσον ε, έχουν λογαριασμό στο Music Heaven, να μπουν στο δωμάτιο επικοινωνία, στο chat που λέμε που μπορούμε να συζητάμε γραπτός online αλλά και όποιος δεν είναι μέλος και βαριέται να γραφτεί παρότι είναι μια διαδικασία 12 λεπτών μπορεί πολύ απλά όπως μας ακούει τώρα στο κάτω μέρος του οθόνη του υπάρχει ένα link που γράφει «Στείλε μήνυμα στο στούντιο». Ό,τι λοιπόν μας γράψετε θα το δω, θα το διαβάσω και θα το μεταφέρω στα παιδιά. Ωραία. Λοιπόν, θα βάλω κομμάτι τώρα Αλήθεια, δεν το συζητήσαμε. Ε, ε, λέω να πάμε την πρώτη ώρα... δίνοντας έμφαση στη δουλειά του Νίκου... μιλώντας για τον Νίκο, τον καρακαλπάκι. Και όποτε τελειώσουμε, να πούμε για τη δουλειά τη αρετής. Εκτό αν θέλετε να τα πάμε ανακατεμένα. Όπω σα αρέσει. Ναι, όπω μα βγει, δεν είναι Όπω μα βγει. Λοιπόν, εγώ θέλω να. Αρκεί να μιλήσω εγώ πιο πολύ. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Τι τζέντελεμαν. Κοίτα, <laughs> αδεί, η αρετή κρατάει η κιθάρα. Μπορεί να το εκμεταλλευτείς, να πάρει το μικρόφωνο. Η αρετή κλέβει πάντα την παράσταση. Δεν την παίρνω τυχαία μαζί. <laughs> Οπότε ξέρω, θέλω να τις πάρω λίγο τον αέρα του, να μην. Εντυπωσιάσει. Εντυπωσιάσει. <laughs> λοιπόν, Νί... Νίκο θέλω να βάλω ένα αγαπημένο τραγούδι, όχι μόνο δικό μου, θέλω να πιστεύω, αλλά και των περισσότερων Με πνίγει τούτη σιωπεί ο τίτλος του mm -hmm. ε, Θέλω να μου πεις πίσω από αυτό το τραγούδι ποια ιστορία υπάρχει, τι συμβαίνει, πώς το έγραψες Ωραία, μου δίνεις πάσα τώρα να μιλήσω για μια από τις πρώτες μου και πολύ σημαντικές μου συνεργασίες Με τον σπουδαίο συνθέτη, τον Γιάννη τον Σπανό ο Γιάννης Ωσπανός με είχε δει σε ένα αφιέρωμα που το είχαμε κάνει στο Εθνικό Διο Αθηνών. Το άρεσα και μου πρότεινε μαζί με την Μπέννη Τζενάκη, λατρεμένη και συνεργάτητα χρόνια και τον Κώστα τον Καράλλη, επίσης σπουδεορμηνευτή, να είμαστε μαζί στο Χαμάμ το 2009. Ήταν μια πολύ σπουδαία εμπειρία για μένα. Ένιωσα δίπλα στον κύριο Γιάννη επαγγελματίας. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπω και ευχαριστώ όλου γενικότερα του συνεργάτε μου, γιατί πάντα τι συνεργασίε έχουμε να πάρουμε κάτι. Ε, τώρα για το τραγούδι. Το τραγούδι έχει γραφτεί από τον κύριο Κώστα Κοτούλα, σταθερό συνεργάτη του Γιάννη του Σπανού για πολλά χρόνια. Ε, πρώτη εκτέλεσε Δήμητρα Γαλάνη, αμέσω μετά με τη Μαρινέλα, ε, και πρόσφατα την είχε κάνει και ο Κώστας ο Ωκαραδίμο. Ο κύριο Κοτούλας είχε έρθει και με είχε δει ζωντανά, μου ζήτησε να το ηχογραφήσω. Ήθελα να μην επαναληφθεί κάποια προηγούμενη εκτέλεση. Είχαμε αρκετό άγχος γιατί αυτές, αυτές τις ηχογραφίες που θα ακούσετε τις έχουμε κάνει με την αιρετή. Η αιρετή αρκετέ φορέ έχει κάνει και την του από το να παίζει γκυθάρα ή μαντολίνο. Ε, να αναφέρω και τον Γιώργο τον Τζοκάνη, σπουδαίο συνεργάτη, ε, πολύ μεγάλο ταλέντο, ο οποίος μας έχει βοηθήσει σε αυτήν ε, την συγκεκριμένη ηχογράφηση και έχει κάνει και την ενοχίστρωση. Ε, και, και να πω εγώ ότι αυτό είναι και σαν βίντεο κλιπ να το πούμε Δηλαδή έχει οπτικοποιηθεί και υπάρχει στο YouTube Έτσι δεν είναι, δεν κάνω λάθος Ναι, εντάξει δεν το θεωρώ Όχι με τόσο. την έννοια βίντεο κλιπ, με ναι. την έννοια μια οπτικοποίηση Υπάρχουν όλες οι ηχογραφείς στο YouTube mm -hmm. ε, Ελπίζω κάποια στιγμή να μπορέσει να υπάρξει και μια ε, δισκογραφική δουλειά Ένα CD, θα δούμε ε, Θέλω να τελειώσω όμως ότι, για, αυτό, για να μην καθυστερώ ότι ο κύριο Κοτούλα μου ζήτησε να το εχω γραφίσω, το θεώρησα μεγάλη τιμή. Ε, του το άργησα βέβαια λίγο γιατί mm. ήθελα να βρω μια φόρμα μουσική η οποία να είναι κάτι διαφορετικό και συνάμα να μην προδίδει το ύφος του κομματιού. Ε, από την αποδοχή νομίζω τα καταφέραμε. Άρεσε... ο <laughs> <laughs> Το άρεσε πολύ και του Γιάννη του Σπανού, μου μίλησε προσωπικά. Οπότε, Τέλεια, ας το να... ακούσουμε, να το απολαύσουμε yeah. με πνίγη τούτη η σιωπή. αρχίει να ξημερώσει Στο σπίτι μέσα το κλειστό αυτή η άποψη Νίκο ε, εντάξει είναι ένα τραγούδι που δεν μπορείς να το, το αλλάξεις τα φώτα να το κάνεις ας πούμε ξέρω εγώ τι, metal ή αυτό αλλά ειδικά αυτό υπάρξει, το δεν... τελείωμα και... με το πιανάκι πολύ το... Ναι και Bossa Nova δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε Τελείως Αλλά, τελείως, αλλά... Α, Είχε πολύ πλάκα γιατί ο Γιάννης Ωσπανός ο ενθουσιάστηκε όταν του ε, το αρέσει πολύ η Bossa ναι. και... Όχι ευτυχώ όλα καλά Α, ανέμα, ανέμακτο Όχι ήταν μια <laughs> μπόσα νόβα η οποία τέριαξε απόλυτα Απόλυτα διακριτική έδωσε το, τη ζωηρότητά τη έτσι στο ρυθμό της Χωρίς να λιώσει καθόλου πως κυματίζει το τραγούδι Να πω και κάτι πριν συνεχίσουμε ότι ο Κώστας Οκοτούλας Ήταν ουσιαστικά η αφορμή να ξεκινήσω τις ηχογραφήσεις Δηλαδή είχε γίνει συνάντηση πριν δύο χρόνια Τότε μου είχε δει λέει, και θέλησα να ξεκινήσω να κάνω κάποιες διασκευές ευτυχώς την πορεία ήρθαν και καινούρια τραγούδια και θα έρθουν και όλα σε ετοιμάζουμε πράγματα Αυτά θα, πούμε, θα yeah. τα πούμε yeah. αργότερα προς το παρόν να διαβάσω τα μηνύματα εδώ που έχουν έρθει τα πρώτα ε, ο Αποστόλης ο Αρμάγος ε, μας στέλνει τις καλησπέρες του εδώ ο φίλος από το Music Heaven έχουμε τον ε, Θωμάτων που στέλνει την καλησπέρα του στα παιδιά ε, καλησπέρα Θωμά <laughs> Έχουμε και μήνυμα από τον Γκόργι, λέω σωστά, σωστά. Ε, Ο οποίος γράφει καλησπέρα από Θεσσαλονίκη, πολλά φιλιά σε όλους και ιδιαίτερα στον Νικόλα Με τον οποίο είχα τη χαρά και τη τιμή να συνεργαστώ σε ένα τραγούδι που το έχω γράψει με τίτλο Turning the Tide Έχουμε ε, και στον Νίκο αλλά και στην αρετή τα καλύτερα γιατί το αξίζουν και με το παραπάνω εγώ λέω να βέλουμε τώρα αυτό το κομμάτι Για πες μας Νίκο τι συμβαίνει Μόρα να τον καλησπέρισουμε και εμείς Φυσικά. Ο Γκόργη είναι ένα καταπληκτικό παιδί ε, Δεν γνωριζόμασταν Πριν ε, περίπου ένα χρόνο ε, Βρεθήκαμε μέσω ίντερνετ Με βρήκε δηλαδή ε, Και είχε πολύ πλάκα Γιατί δεν μιλήσαμε πολύ Και μου λέει να σου πω ε, μ' αρέσει πάρα πολύ η φωνή σου Έχω γράψει ένα τραγούδι για σένα Θέλω να το ακούσεις και αν μας αρέσει να το πεις Και εντάξει ήμουνα λίγο επιφυλακτικός ε, Και όταν το άκουσα μου άρεσε πάρα πολύ Του λέω μου αρέσει θα το πω Μου ταιριάζει Και θα έγινε αυτό το αποτέλεσμα Το οποίο θα ακούσετε Τον ευχαριστώ πάρα πολύ Γιατί είναι ταλαντούχος Μ' αρέσει να συνεργάζομαι με ταλαντούχους ανθρώπους Με ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν πολύ καλά αυτό που κάνουν Επειδή έχω γενικότερα μεγάλη γκάμα ρεπερτοριακά μου αρέσει να δοκιμάζω Δεν είχα πει ποτέ αγγλόφωνο τραγούδι Τόλμησα να το πω Εγώ που άκουσα τώρα πριν στο ζέσταμα που κάνατε με την Αρετή Νομίζω ότι το αγγλόφωνο σου πάει τέλεια Δηλαδή το λέσα δεν την κάποιος ότι είναι Έλληνα Όταν ακούει Αγγλόφωνα. Και γι' αυτό α ακούσουμε το Turning the Tide, να το διαπιστώσουν και οι ακροατέ μα. Να πούμε ότι έχει κυκλοφορήσει digital mm -hmm. από μια ανεξάρτητη εταιρεία. Μπορούν να το βρουν όσοι του χαρέσει Υπάρχει στο Amazon, στα iTunes, Ωραία. έχει κυκλοφορήσει επίσημα δηλαδή το τέλο Αυγούστου. Γυρνώντα λοιπόν παλήρια στο πω έτσι ελεύθερα ναι. Turning the Tide, να καλησπέρισω την Στέλλα The Carpentier που ήρθε στην παρέα μα και όλου του ντροπαλού επισκέπτε που παραμένουν εδώ μαζί μα. Turning the Tide. As I tried to hold on To my greatest love of all It was dawn when I closed my eyes I never, I never had a dream Inside your wonderland Whatever Whatever the crime for me, that was right I'm turning the tide, I'm more than alive Don't wanna lose my moment in time with you out of sight Emotions collide, stay by my side. I'm turning the tide with glory and pride. I'm gonna find out where you hide, and into the night where lovers reside, we'll make it all right. Turning the tide, silent noise heart, When I kept on wandering emptiness, calling praise now God, now hold me. You told me to stay together and we never fall outfold me. Just take my word.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 Where you hide And into the night Where lovers reside We'll make it the light Turning the tide Remember when I was a child It was called devotion Once in a lifetime You were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 Turning the tide, high, high. Turning the tide. Turning the tide. Turning the tide. Turning the tide. Το οποίο το... όχι μόνο μου άρεσε, βλέπω και τα σχόλια εδώ στα παιδιά που είναι μέσα στο δωμάτιο επικοινωνία του Music Heaven, που γράφουν ότι είναι πολύ ωραίο κομμάτι. Τα συγχαρητήριά μα λοιπόν. Καταρχήν στον Γκόργη που έγραψε τη μουσική για του στίχους έτσι. Φυσικά. Αλλά και στον Νίκο που το ερμήνευσε μοναδικά πιστεύω εγώ. Ευχαριστώ πολύ. Τέριαξε απίστευτα η χρειά τη φωνή του και ο τρόπο τη ερμηνείας του με το ύφο του κομμάτι. Μια καταπληκτική μπαλάντα. Να, είδε την ώρα που το έλεγε, γράφει η Στέλα. Νομίζω ότι αναδεικνύει τη φωνή του το κομμάτι. Ε, το αντίστροφο <laughs> από αυτό που είπα εγώ. Είπα ότι. Ο... Βέβαια και το αντίστροφο είναι σωστό. Και τα δύο είναι σωστά. Και ότι ταιριάζει η φωνή σου και αναδεικνύει εσύ το κομμάτι, <laughs> αλλά και ότι το κομμάτι αναδεικνύει τη φωνή σου. <laughs> το θέμα είναι να αρέσει το κομμάτι. Τώρα ποιο αναδεικνύει ποιον. <laughs> <laughs> Δεν έχει σημασία. Έτσι. Λοιπόν, εδώ με τον Νίκο Καρακάλπάκη και την αρετή Κοκίνου, παρέα μα εδώ στο Music Heaven. Ε, και όχι δεν είναι τυπαραιτή Μπορείς ελεύθερα να απαντήσεις Δεν πειράζει, Σε κάρφωσα στον αέρα Ξέρεις ότι χτύπησε κινητό ε, Κατά τα άλλα, είναι πολύ καλή η κοπέλα. Δηλαδή. <laughs> Κατά τα άλλα, όμω. Απλά την επόμενη φορά θα έχω πάρει κάποια άλλη κοπέλα στην Τιφάρα. <laughs> η οποία δεν ξεχνάει να κλείσει το κινητό πριν τη ραδιοφωνική που. Ναι, λοιπόν, ναι. άσε το κινητό <laughs> ε, Αυτό έλεγα Νίκο, Μπράβο. να πούμε. Τώρα χτύψε και το. Όχι. Α, το... ότι χτύψε και το δικό σου, έτσι. Για... <laughs> <laughs> όχι, όχι. Εγώ είμαι σκληρό επαγγελματία. Το έχω <laughs> λοιπόν, εγώ νομίζω ότι μια και πήγαμε σε αγγλόφωνα κομμάτια, ότι θα τέριαζε να πείτε κάτι live. Δεν ξέρω, έχετε ετοιμάσει κάτι αγγλόφωνο live. Κάτε χωρί αυτό. Όλοι και. Βέβαια, <laughs> δεν ξεσήκωσα και το Lingua <laughs> Phone. Ένα όμω το <laughs> έχουμε, έτσι. Λοιπόν, θα αφιερώσω στον Κόρκι λοιπόν, το επόμενο κομμάτι, και όχι μόνο στον Κόρκι, επειδή είναι ένα κομμάτι που άκουγα μικρό, το αγαπάω πάρα πολύ και πιστεύω πολύ στο νόημά του. Θα το χαρίσω σε όλου του ανθρώπου, φίλου, πραγματικού φίλου που εδώ και χρόνια του στηρίζω και με στηρίζουν. Τέλεια. Λοιπόν, εμείς να σας απολαύσουμε ε, και τα credits τα λέμε και μετά. Okay. Here I go, I'll just see again fills my hair and dreams hang in the air Gold in the sky and in my blue eyes you know it feels unfair there's magic everywhere Look at me standing Here on my own again I'm straight in the sunshine No need to run and hide It's a wonderful, wonderful life No need to laugh and hide It's a wonderful, wonderful life Sun in your eyes The heat is in your hair It seems to hate you Because you're there And I need a friend Oh, I need a friend Make me happy Don't stand here on my own Look at me standing Here on my own again I'm straight in the sunshine It's a wonderful, wonderful life No need to laugh and cry It's a wonderful, wonderful life I need a friend Oh, I need a friend To make me happy Not so alone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 Wonderful, wonderful life. No need to run and hide. It's so wonderful, wonderful life. No need to laugh and cry. It's so wonderful, wonderful life. So wonderful life. Τι να πω, πρέπει να πάρω επικόντω ε, αυτή την κονσέρβα με τα χειροκροτήματα. Δεν, δεν μπορεί να μείνει η σιωπή μετά από τέτοια μάτια. κομμάτια. <laughs> λοιπόν, είναι, είναι. Αλλά φαίνεται και από τα μινιματά, τα οποία πέφτουν συνέχεια. Uh, μας εγκίνησες πάλι παλιόπαιδο, γράφει ο Θωμάς uh, Η Λένα Φίλιπα μόλις μπήκε στο δωμάτιο και μας λέει. Τα φιλιά μας τη Λένα Καλησπέρα και στους δύο ταλαντούχους φίλους Άργησα λίγο αλλά μπήκα να σας ακούσω Εδώ uh, συνεχώς έρχονται εξαιρετικό Νικολάκη Αυτός ο ντροπαλός επισκέπς, δεν ξέρουμε ποιο είναι Δεν <laughs> Έβαλε υπόγραφή Καλά, αφού λέει, Αφού δεν μας στείλανε δε προσφορά βρίζουμε. από φροντιστήρια Αγγλικών... <laughs> <laughs> όχι, όχι, όχι. <laughs> Ναι, για περάστε. <laughs> Εντάξει. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Μετά από αυτή την υπέροχη εκτέλεση του Wonderful Life... Α, δεν ξέρω ποιος το έχει γράψει το κομμάτι, αν είναι... Ο, ο, ο μπλακ, ίδιος άρχι, ο Μπλάκ, ναι, ναι, ναι, ναι. ο ίδιος ο μπλακ. Ένα τραγούδι που... Α, Τη δεκαετία του 90, αρχές πρέπει να ήταν. Νομίζω ότι ήταν το 88. <στονίτρα> <στονίτρα> πιο πριν κιόλα, τέλη το 80, ήρθε και έμεινε. Ένα τραγούδι που θα <στονίτρα> το αγαπάμε <στονίτρα> <καταπληκτικό>, πάντα. <στονίτρα> λοιπόν, ο Νίκο ο Καρακαλπάκη γεννήθηκε στην Αθήνα, αποφύτησε από το τμήμα μου Σκόσκου που ήταν στο Πανεπιστήμιο Το λέω με κάνω πλάκα. Είναι μεγάλο. Μην πει γιατί μόνο, μην Να μην γιατί. Λοιπόν, ο Νίκο ο Καρακαλπάκη. Γεννήθηκε στην Αθήνα. Ναι, θα με 4 ώρε να συνεχίσει έτσι. <laughs> Πραγματικά είναι μεγάλο το βιογραφικό. Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, εγώ να πω ότι είναι αριστούχο παμψηφί του τμήματος σύγχρονου τραγουδιού του Εθνικού Οδείου Αθηνών. Τάξος φι φίλη. Όχι, φώτισε, όχι. Όχι, όχι φώτισε. Φιλιο... Ε, είναι η δασκάλα μου. Επιφανίου. Αν μα ακούει, τη θέλω πολλά φιλιά και την ευχαριστώ. Okay. Παράλληλα, παρακολούθησε μαθήματα πιάνου και ανώτερων θεωρητικών σπουδών στο Εθνικό Οδείο Αθηνών. Έτσι, για να ακούνε κάποιοι που θέλουν να κάνουν καριέρα στο τραγούδι χωρί να κουραστούν καθόλου. Έτσι. Θεωρούν ότι απλά ότι του ο Θεός μια καλή φωνή φτάνει για να. Διαφωνεί, Νίκο. Δεν πρέπει. Κοίτα όταν όταν, όταν πα επαγγελματικά να ασχοληθεί με κάτι, δεν πρέπει να το έχεις ε, κουράσει το θέμα. Δεν πρέπει να έχει ε, σκύψει, να έχει ε, διαβάσει. Δεν μιλάμε τώρα για το χάρη, ένα λαϊκό τραγουδιστή. Μιλάμε για ένα τραγουδιστή που θέλει να έχει μεγάλη γκάμα. Κοίταξε να δεις κάτι. Ε, για μένα πάνω απ' όλα είναι το ταλέντο. Ε, από εκεί και πέρα, σαφέστατα, είναι καλό να μελετάμε πολύ, να κουραζόμαστε πολύ. Εμένα τουλάχιστον η εμπειρία ειδική μου έχει δείξει ότι όσο έχω κουραστεί, τόσο πιο πολύ ε, οδηγούμε σε, σε αυτό που θέλω να κάνω. Όσο τόσο πιο πολύ έχω την αποδοχή που θέλω. Ε, θεωρώ ότι... Πολύ εύκολη έτσι, μάλλον η εποχή που ήταν τόσο εύκολο πια να γίνεις τα λοιπά άρχισε να φεύγει, για καλό αυτό μάλλον. Ωραία. Σίγουρα όμως ένας τραγουδιστής οφείλει ε, να προστατέψει πρώτα και τον ίδιο τον εαυτό, mm -hmm. δηλαδή, κάνοντας μαθήματα τραγουδιού δεν είναι μόνο ότι βελτιώνεσαι, προστατεύεις τη φωνή σου, ξέρεις να μην ε, τη φθύρεις. Ε, κάνεις καλό για είναι σαν, το, σαν να γυμνάζεις το σώμα σου. Πηγαίνει γυμναστήριο όχι μόνο για να έχει ένα ωραίο σώμα και να σε καμαρώνει ναι. στη θάλασσα, πηγαίνει να έχει μια καλή φυσική κατάσταση. Και η φωνή είναι φυσική κατάσταση. Και πάνω σε αυτό που λε, υπάρχουν παραδείγματα πολλά έτσι από καταπληκτικέ φωνέ που έχουν διαλυθεί τελείω και στεναχωριέ να τι ακούσουμε. Όμω υπήρχαν και παραδείγματα τραγουδιστών οι οποίοι δεν, ήταν, δεν είχαν ούτε. Πώ να το πω, πούμε, τη βασική παιδεία, ούτε είχαν πάει σε οδεία, και εμπειρικά βέβαια. Ξαναλέω ότι είναι θέμα ταλέντου, έτσι, ε, και θέμα κατασκευής. Mm -hmm. Μην μπούμε σε λεπτομέρειες τώρα, yeah, όλο, yes. όλη η κατασκευή μας, γι' αυτό όλοι έχουμε διαφορετική φωνή, <coughs> αλλά από εκεί και πέρα υπήρξαν και περιπτώσεις ε, μεγάλων τραγουδιστών οι οποίοι εμπειρικά είχαν και αυτό το ταλέντο παραπάνω, δηλαδή να φτιάξουν στην πορεία ακόμα πιο πολύ. Αρετήσετε πιστεύεις. Βέβαια, στο δικό σου το κυρίως αντικείμενο που είναι η κιθάρα εδώ... Είναι λίγο δύσκολο να μην η μελετήσεις, έτσι δεν είναι. Θέλω να σου πω την άποψή σου για το περί ταλέντου και καλλιέργεια Πόσο αυτά τα δύο... Λοιπόν, θα σας πω μια ιστορία, λίγο τη φορκλόρ πάνω σε αυτό, η οποία θα απαντήσει απολύτως. <laughs> Μα αρέσει τα φορκλόρ. <laughs> λοιπόν, ε, κάποτε ο παππούς σε κάποιο χωριό, εν πάση περιπτώσης της Κορυνθίας, ε, προμηθεύτηκε ένα κυνηγόσκυλο. <laughs> Φρόντισαν ένα ποράτσα, κτλ. � ε, και πάει και λέει όλο χαρά στον Εκεί το χωρικό που το βρομήθευσε Λέει Να σου πω και Γιώργη Θα Θα μάθει ο Τζάκ να κυνηγάει <συγλυκά> Και το παντάει αυτός Ο αμόρφωτος χωρικό, <συγλυκά> Να σου πω του λέει και εσύ έξυπνος Αν δεν σε έστελνε ο πατέρα στο σχολείο θα μάθαινες γράμματα Ναι Να ότι Αυτό απαντάει το ερώτημα Μα συγκίνησες, όχι αυτό το διάβασα, ήρθε δεύτερη φορά απλώς ε, Ξαναδιάβασες, εδώ μου άρεσε <laughs> Άμα το συγκίνησα κιόλας, <laughs> καλά είναι. <laughs> ε, γράφει και ο Guitar Life εδώ από το Music Heaven Ότι το έχεις το ακλικό, αυτό ήταν προηγούμενο μήνυμα που ξέχασα να το διαβάσω τότε που... Α, Ότι το έχεις και να δοκιμάσεις και κάτι και σε αργό κάντρι <laughs> Άκου τώρα προτάσεις Συμφωνώ με ναι. είναι την ναι. ναι. Να το, το καλλιεργήσουμε. Γενικά <γελικά, γελικά> είμαι άνθρωπος ανοιχτό μυαλό. Μ' αρέσει να πειραματίζω. Τέλεια. Ε, νομίζω ότι είναι ώρα να βάλουμε ένα κομμάτι. Να βάλουμε. Ε, να αλλάξουμε. Να μην το πάω όπω έλεγα. Να βάλουμε κάτι από τη ζωή στο βασίλειο του τίποτα. Mm -hmm. Τι είναι η ζωή στο βασίλειο του τίποτα τώρα. Είναι ο τίτλο. αρέτη, Για συνέχισε. Είναι ο τίτλο τη δισκογραφική δουλειά που έχω κάνει ε, με τη φίλη μου τι τη θέλω την Καταγιάννη με την οποία έχει συνεργαστεί και ο Νίκος μια πάρα πολύ καλή τραγουδίστρια και αγαπημένοι μας φίλοι ε, η ζωή στο βασίλειο του τίποτα ε, είναι αυτό που ζούμε καθημερινά το βασίλο, στο βασίλειο του τίποτα ζούμε υποχρεωτικά η ζωή είναι εκείνο που ελπίζουμε να νικήσει καταπληκτικός τίτλος τώρα που τον συνειδητοποίησα γιατί ξέρει πριν το διάβασα απλά δεν δεν πήκε το νόημά του. Ε, σου λέω, συμφωνώ όσο τίποτα με αυτό το πράγμα ότι είναι ένα βασίλειο του τίποτα έτσι όπως έχει καταντήσει η χώρα μας και... ε, αλλά το ότι υπάρχουν πυρήνες αρετοί, πυρήνες ζωντανοί όπως εσείς, στο music heaven, όπως όπως όπως, όπως διάφορα πράγματα που προσπαθούν να... και γενικά να το πω αλλιώς άνθρωποι που βγάζουν την ψυχή τους, αν κάτι πρέπει να αρχίσει να συμβαίνει έντονο είναι να, να, να αρχίσουμε να φτύνουμε το lifestyle και να βγάζουμε την ψυχή μα. Αυτό το lifestyle πολύ μα κουράσε. Πολύ, λοιπόν, το... αλλά βλέπεις τι <laughs> συνεχίζει. Ε. Συνεχίζουν εκεί προκλητικοί. Ε, να σου πω, ε, δεν ξέρω ποιους πείθει πια και πόσους πείθει. Εμέρα δεν με ενοχλεί μόνο το lifestyle life and style τέλος πάντων. Ε, θεωρώ ότι γιατί είχαμε μια συζήτηση χθε μεταξύ καλλιτεχνών θεωρώ ότι η τέχνη και α με συγχωρέσει που δεν θυμάμαι το όνομά του ποιος το έχει πει, θεωρώ ότι η τέχνη είναι ένα μοσαϊκό. Κάθε καλλιτέχνης βάζει το κομματάκι του. Άλλος βάζει πιο πολύ, άλλος βάζει πιο λίγο. Δυστυχώς, τουλάχιστον μιλάω για τη δική μου γενιά, αυτό δεν υπάρχει. Ε, δηλαδή, θέλω να πάψει πια το μονοπόλιο. Δηλαδή, βλέπουμε ανθρώπου, συνέχεια και συνέχεια παντού και παντού. Δεν θέλω να φανεί κάπως αυτό που λέω, δεν αμφισβητώ κανενός την αξία, έτσι. ο κάθε αυτό που είναι φαίνεται και πάει, θεωρώ όμως ότι πρέπει να, να πάψει να υπάρχει αυτό ότι α, παίρνουμε την αρετή, θα την κάνουμε. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και είναι μόνο η αρετή. Είναι μόνο η αρετή στο ραδιόφωνο. Είναι μόνο η αρετή στην τηλεόραση, είναι μόνο η αρετή στα φεστιβάλ, είναι μόνο η αρετή. Και αν δεν είναι μόνο η αρετή, είναι και άλλοι δύο. Ναι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, ξέρετε κάτι, εγώ είμαι τη άποψη και δυστυχώ αυτό έγινε κακό με τα reality τότε για να φανούν οι νέοι καλλιτέχνες πρέπει να τους δοθεί βήμα και ένα βήμα σοβαρό η τέλο πάντων είναι ένα βήμα ανάλογο με το αυτό που κάνουν δεν έχω καμία αποστροφή με τραγουδιστές πίστας ε, γουστάρω είναι, ένα, είναι ένα, μια διασκέδαση δεν έχω καθόλου όλοι χωράνε αλλά πρέπει να υπάρχει βήμα όταν λοιπόν δεν υπάρχει βήμα και γίνεται μέσα απορειάλητη ή γινότανε τέλο πάντων ξεζομίζανε τα παιδιά ε, ήταν και στη μένα τα πιο πολλά, τώρα τα λέμε αυτά, έτσι λοιπόν. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ε, και όχι μόνο αυτό, αλλά δίνα και μια πολύ ε, διαστρεβλωμένη εικόνα για το τι είναι τέχνη και τι είναι μουσική. Και αυτό είναι ε, ακόμα πιο σοβαρό από το ποιοι βγήκαν και ποιοι αναδείχτηκαν. Μα με, με ελάχισες ναι, οι κριτέ. Ήταν, ήταν τόσο απόλυτοι αυτό που λένε ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο. Όχι, αφήστε λίγο τον κόσμο. Ξέρεις κάτι, ο κόσμος έχει τόσα προβλήματα. Δεν μπορεί να ασχοληθεί και να ψάξει εύκολα. Ε. Δυστυχώς, καταπίνει αυτό που του δίνουν. Βέβαια, τις περισσότερες φορές είναι δίκαιος. Έτσι. Ε. Στηρίζει πράγματι τους καλούς. Και αυτό φαίνεται σε μια διαχρονικότητα. Αλλά... Πρέπει να δοθεί βήμα. Δεν υπάρχουν μόνο αυτοί, αυτός ή άλλοι. Νίκο έτυχε ποτέ να συμμετέχεις να... Σε, τέτοιο... σε κάποιο ρεάλιτι. Reality... Όχι, δεν πήγα ποτέ. Ήταν Ούτε, συνειδητή... ούτε, ούτε είναι... καν σε οτισιόν δεν πήγα, ναι. Mm -hmm. ναι. ναι. Δεν... δεν μπορούσα να λειτουργήσω στα πλαίσια του με παρακολουθεί η κάμερα. Mm -hmm. Δεν το, το έβρισκα yeah. τόσο άκυρο. Λοιπόν, ε, θα, βάλουμε... θα μα πει αρετή ποιο κομμάτι θα βάλουμε έτσι που θα δέσει με την κουβέντα αυτή που mm. κάναμε ε, Ά, Το φωνή... μόνιμο μάλλον θα δέσει νομίζω ε, Όχι, το κοίτα γύρω σου Το κοίτα γύρω Α, σου. Ωραία. Λοιπόν, η φωνή επαναλαμβάνουμε είναι της Στέλμας Καραγιάννη mm. Η στίχη και η μουσική είναι της αρετής Όπως είναι και όλο ο δίσκος έτσι δεν είναι αρετή ε, Έχουμε και δύο συμμετοχέ από την Ευθυμία Πανταζοπούλου και το Δημίπητο Μητσοτάκη mm -hmm. τους οποίους... από τους Ευδαίμονες με από... του οποίους συμμετέχεις, είσαι στο σχήμα ναι, σταθερή. Είμαι και Ευδαίμον. Είσαι και Ευδαίμον. <laughs> Τέλεια. Λοιπόν, ακούμε το κοίτα γύρω σου από τη φωνή της Θέλμα Καραγιάννη και θα επανέλθουμε. so we kill Κοιτάω γύρω μου εγώ πάντως και βλέπω... Εγώ βλέπω κάτι μελομακάρο εδώ δω και τα λυπίζομαι ε, ναι. <laughs> για εσάς Γιατί τα... <laughs> ε, <laughs> γενικό <laughs> στο στούντιο έχει όλα τα καλά Έχει όλα ναι. τα καλά, Ό αλλά δεν αγγίζουμε ακόμα αυτό. Ναι, ε, εκτός από βασικά πράγματα όπως ε, ηχολείπτη Όπως ξέρω εγώ ε, κάποιον Έλα, άνθρωπο, άνθρωπο αφού, μας βοηθάει Έλα σταμάτα, καλά σχολεία, <laughs> παίρνουμε εντάξει, μια χάρα θα μας <laughs> Σε να πω, όχι δεν κρινιάζω, δεν κατάλαβες για, για, για, Το λέω για εσάς αλλά από καλή καρδιά και φιλοξενία τα πάντα όλα Ωραία, <laughs> <αυτό> <laughs> είναι. Αυτό είναι. Λοιπόν, συζητάγαμε πριν εκτός αέρα για το τριαντάφυλλο ναι. ε, Ένα τραγούδι εδώ που θα βάλουμε και τώρα να ακούσουν ε, τα παιδιά Είναι συνεργασία με την Πηγή Τηλικούδη τη ναι. ε, Πες μας Νικό τη, για, για, για τη συνεργασία σου με την Πηγή Ναι, με την Πηγή συνεργαζόμαστε από το 2007 ε, Είναι πλέον μια... Περισσότερο από επαγγελματική σχέση είναι μια πιο ουσιαστική σχέση. Η Πηγή είναι μια νέα δημιουργός, η οποία ασχολείται κυρίως με να μελοποιεί ποίηση, ποίητές, Έλληνες ποίητές. Ε, θαυμάζω το σεβασμό που δείχνει απέναντι στους ποιητέ. Δεν έχει δηλαδή έναν εγωισμό, καταλαβαίνεις τη λέω γιατί είσαι και δημιουργός. Μ' αρέσει αυτό πάρα πολύ, φαίνεται στη δουλειά τη. Ε, έχουμε κάνει πολύ ωραία πράγματα μαζί. Πέρσι, ε, σχεδόν αυτές τις μέρες, κάναμε μία συναυλία στο, στο Πατριαρχείο, στην Κωνσταντινούπολη, με την παρουσία του σε, Σεβασμιότατου. Ε, η συναυλία λεγόταν Έλληνες ποιητέ στην Κωνσταντινούπολη, με μουσική της πηγής Λεκούδη. Το τριαντάφυλλο, λοιπόν, είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει γράψει πηγή περίπου το 2010, που το παρουσίασε... Στο Μέγαρο Μουσικής είναι ένας κύκλος τραγουδιών ε, ο οποίο ονομάζεται χορεύοντας με τον Ταΐγετο. Mm. Το παρουσίασε στο Μέγαρο Μουσικής με Μνεύτρια την Ελένη την Πέτα». Εγώ είμαι ο πρώτος που το ηχογράφησε διακά με την άδειά φυσικά, μαζί εδώ με την Αρετή, στο πιάνο ο Αλέξανδρος Μακρής και παίζει και μαντολίνο. Η αρετή σαν αυτή την ηχογράφηση. Ναι, να το πούμε αυτό. Η αρετή δεν είναι μόνο κηθάρα... έτσι είναι αρκετά έγχορτα. Αυτό το τρόπο. Ναι. Έτσι δεν είναι. Κυθάρε. Όλων, και... Όλων των ητών. Εγώ είδα πώ τώρα και στην αναγγελία τη εκπομπή και μια ωραία φωτογραφία με την ηλεκτρική. Γιατί... Ναι, ναι. <laughs> το είδα. Είναι άλλο. <laughs> <laughs> δεν έχουμε συνηθίσει γυναίκε δηλαδή, με τι ηλεκτρικέ και είναι πολύ ωραίο. Να πω ότι από όλε μου τι ηχογραφήσεις... Αυτό είναι ένα κομμάτι πολύ ιδιαίτερο, εγώ το αγαπώ πολύ και με συγκινεί που το έχει αποδεχτεί ο κόσμος. Και στο ζητάει πάντα αυτό, έτσι. Ε, μου το και ζητάει και, και μάλιστα... Αλήθεια, ζητώ... όποτε έρχονται να σε ακούσουν, αυτή τη στιγμή θα το πούμε και στο τέλος, θα το πούμε και από τώρα. Πού ναι, είμαι κάθε, κάθε Παρασκευή και Σάββατο είμαι στον στο Μεταξουργείο, μαζί με την Πέννη, <coughs> την Πέν, τη Πέν, Μαρία, την Κανελοπούλου, <coughs> Το Γιώργο το Τζοκάνι, τον πάρει τον Καρακανά. Θα πούμε μετά. Όμορφε, γεστός χώρος. Αυτό. Είναι πολύ ωραίος χώρος, πολύ ωραία παρέα. Είναι απόλυπον για το τριαντάφυλλο, ότι ναι, ότι μου κάνει εντύπωση, ότι παρόλο που είναι ένα κομμάτι καθαρά έντεχνο, ε, η αλήθεια με έχει εντυπωσιάσει και με έχει αλήθεια ευχαριστήσει πολύ η αποδοχή από τον κόσμο. Α, ε, Ήδη ένα μήνυμα εδώ που διαβάζω Το τριαντάφυλλο τελίτσες Ένα τραγούδι που ο Νίκος το ερμηνεύει Μοναδικά Μη λέμε άλλα λοιπόν Να κουφίσουμε τη μουσική ε. και τη φωνή του Νίκου να μιλήσει Είδα στον ύπνο μου Απόψε πως μικρίνε Σε γίνες ένα τριαντάφυλλο κόκκινο Φρέσκο σαν άκοπο Φρέσκο σαν άκοπο Φρέσκο σαν άκοπο Σε είχα στο χέρι μου τάχα Και πήγαινα πήγαινα στο χέρι μου, τάχα και πήγαινα, πήγαινα Πού να σε βάλω, πολύ η γη συναισθήθος μου Πού να σε βάλω, πολύ γη μου στα δεξιά το και πέρασα κια αφισά δε... αλλά νίκω πραγματικά έχει μια φωνή εξαιρετική εντάξει και... ναι. δεν είναι τυχαίο που οι συνθέτες όπως ο Γιάννης Πανός ή ο Γελικούδη και εύχομαι και πολύ, πολύ πολύ άλλοι στο μέλλον που σε ξεχωρίζουν όπως ας πούμε παρ' εμάδος χάρη τώρα πάω την κουβέντα ναι, <laughs> αλλά ναι, ε, ε, ένας άλλος άνθρωπος που σπουδαίος συνθέτης που σε έχει τιμήσει με τη συνεργάσια του ήταν ο Γιώργος Χατζινάσιος ναι φυσικά πρόσφατη συνεργασία η οποία που μπορεί να συνεχιστεί κιόλας ναι φυσικά, το εύχομαι ε, είχατε συμπράξει έχουμε συμπράξει μαζί το Μάρτιο και το Σεπτέμβριο δηλαδή σε δύο συναυλίες είναι ένας άνθρωπος καταπληκτικός ε, γενναιόδωρος ε, θα αποκαλύψω κάτι ότι ε, πρώτη φορά πριν βγω να τραγουδήσω ε, κάθομαι έτσι λίγο να μην φαίνομαι εκεί στο κοινό Και τον ακούω να παίζει πιάνο Είναι καταπληκτικός πιανίστας Δηλαδή ε, αν δεν ήταν συνθέτης Θα ήταν γνωστός ως πιανίστας Πως οι ασχολούνται και ξέρουν Ξέρουν πολύ καλά τι, τι πιανίστας είναι ο Χατζινάσιος ε, Και δηλαδή, συνθέτης βέβαια, αρκετά, βέβαια ναι. αρκετά, ευρω, αρκετά ευρωπαϊκός Που όμως ε... Είναι από αυτούς που λέμε Νίκο ότι Αν αυτοί ήτανε στην Αμερική Θα, θα γινότανε χαμός Αν τους έξεραν ο κόσ Ξέρεις, η αξία για μένα δεν φαίνεται πολλές φορές από το... αν σε ξέρουν παγκοσμίω. Yeah. Αυτά είναι και οι συγκυρίες, είναι αυτό. Ε, λίγο βέβαια. που λέγαμε πριν. Ε, το έλεγα του, του Χατζινάσου ότι, ας πούμε, μια κομμωδία, η Φανταρίνης, ας πούμε, που έχει γράψει μουσική, για παράδειγμα, που είναι μια κομμωδία. Μ' άρεσε τόσο πολύ πώ αντιμετώπισε το ένα σενάριο, έτσι, Φεδρό, έτσι πολύ... Το πώς, δηλαδή, μπήκε σε αυτό το σενάριο. Ο Σχατζινάζος, ο οποίο τον έχουμε συνηθίσει να είναι έτσι, κτλ. και τέλο λοιπά. Και τέλος πάντων, ξέρεις, από κάτι τέτοιο ακόμα, φαίνεται ο άλλο ε, πόσο μεγάλος είναι, κάνοντας ένα πράγμα το οποίο, ας πούμε, κάποιοι μπορεί να το θεωρούν ένα εντάξει, ας πούμε. Αλλά ακόμα και το πώς ντύνει την εικόνα, είναι αρκετά κινηματογραφικός, τέλος πάντων. Τώρα δεν χρειάζεται να μιλάω για εκείνον, το ξέρουν όλοι. Αυτό δεν είναι ένα απλό τριαντάφυλλο, είναι εκατόφυλλο. <laughs> <laughs> και με απειλήσε ο Θωμάς ότι να το παρακαλώ, με απειλήση, με παρακάλεσε. Ναι, <laughs> <laughs> έχει πάρει πολύ θάρρος ο κύριος Ασπρόδης. <laughs> ε, ε, ε, χαίρομαι πάρα πολύ γιατί έχουμε ε, πάρα πολλά σχόλια. Εγώ να καλωσορίσω την αγαπημένη Σίλια, την πιο όμορφη φωνή του ραδιοφώνου του Music Heaven και όχι μόνο που είναι στην παρέα μας. Τον Και εμεί να την χαιρετήσουμε. Βέβαια. Η Σίλια, κατά κόσμονα Αναστασία, έχει μια φωνή απίστευτη. Απορώ πώς δεν την έχουν τραβήξει στα μεγάλα ραδιόφωνα. Μάλλον δεν θα θέλει. Είναι εδώ ο Ντο από την ΚΟ. Είναι <σχελίδι> ο... ο Πάνος, ο Τράβελογ. Είναι πολλοίς κόσμος απόψε πάρα πολλοί κόσμος και μου δίνει μεγάλη χαρά ότι συμμετέχουν κιόλα. δεν είναι μόνο ότι ακούνε έχουν έρθει ερωτήσεις αλλά να διαβάσω πρώτα ένα σχόλιο ε, για το τριαντάφυλλο προφανώ. η φωνή του Νίκου σε αυτό το τραγούδι ε, μου θυμίζει κάτι από τη δεκαετία του 70 κάτι νεοκυματικό ίσως και χατζιδακικό ως προς το λυρισμό της χρειά του Μάλιστα. και επίσης ο Travelog ε, εκτός από αυτό το σχόλιο έχει στείλει και μια ερώτηση ε, αλλά επειδή σηκώνει πολύ κουβέντα Παναγιώτη ε, Θα την διαμεταφέρω στα παιδιά αμέσω μετά ένα κομμάτι Γιατί είναι έτοιμοι εδώ να μας τραγουδήσουν ε, Ήδη μιλάμε αρκετά και είναι ώρα για μουσική Μουσική live από τα παιδιά Τι μιας, θα μας πείτε Μιας και είμαστε στην πηγή Λικούδη και ξέρω ότι μας ακούει Πολλά χαιρετισμάτα και από μένα. Θα παίξουμε ένα τραγούδι. Μα ακούει, ακούει η πηγή. Μπορώ ναι. να τη κάνω μια on air πρόταση όποτε θέλει μια Κυριακή να κάνει μια βόλτα εδώ να παρουσιάσουμε τη δουλειά τη. Εγώ σε... το λέω, αν ακούει. Εγώ είναι... θα κάνω τον ερμή. Είναι εύκολο και να σε... Και θα σε ενημερώσω. <laughs> <laughs> θα σου πω για την απάντηση. Είναι... Θα ήταν μεγάλη τιμή και χαρά. Ε, Γεια σα, Νίκο. Θα λοιπόν, μπορείς. θα παίξουμε ένα τραγούδι τη πηγή. Στοίχου έχει γράψει ο Λευτέρη Παπαδόπουλο. Λέγεται Η Μοίρα μου. Είναι ένα πολύ δυναμικό τραγούδι, το οποίο με αγγίζει και εύχομαι να σας αρέσει. Πριν ξεκινήσετε, να ξαναμπώ λίγο στο δωμάτιο επικοινωνίας. Μισόλεπτο, παιδιά, γιατί κάνει έναν ήχο όταν μπαίνεις. αυτό ήταν ο ήχος, για να μην πέσει πάνω στο τραγούδι σας. Και με πολύ, πολύ χαρά σας ακούμε. Ναύτη μου το καράβι σου, δεν ήταν πουλί ναφτάνε φτάνε με ένα αφήσιμα ως την Ανατολή. Τρόμαξε με το πέλαγο και το τελή βοριά. Πλώρη την πρίμνη γύρισε και βγήκε στη στεριά το καράβι μου που βγήκε στη στεριά. Μα η καρδιά σα που σκύψε απ' την ανυποριά. Κάντε λοιπόν τη σα το ίδιο το στένο. και αφήστε μου το πέλαγο και τον ωκεανό. Κάντε λοιπόν τη σα το ίδιο το στένο. Κι αφήστε μου το πέλαγο Ναύτη μου, που ναύτη μου, πουθέ να πας Κλαίει για σένα η μάνα σου και η κορή Κι όνα αυτής αποκρίθηκε από την ανατολή Για όλα αυτά η μοίρα μου που με έκανε πουλή Κάντε λοιπόν τη ρώτασέ στο ίδιο το στένο και άφησε μου το πέλαγο και τον ωκεανό Κάντε λοιπόν τη σα στο ίδιο το στένο και άφησε μου το πέλαγο και τον ωκεανό Κι όναυτής αποκρίθηκε απ' την Ανατολή για όλα αυτά η μοίρα μου που με έκανε πουλί. Κάντε λοιπόν τη στο ίδιο το στένο κι αφήστε μου τον πέλαγο και τον ωκεανό ε, Δεν γίνεται εδώ, έπρεπε να βάλω κάποιο εφέ γιατί τι να πω. Ε, συγχαρητήρια και πάλι. Ε, είναι πραγματικά αυτή η εκπομπή και μόνο από αυτές τις συνευρέσεις και αυτά τα πράγματα που μοιραζόμαστε στους οακράτες δικαιώνεται που ξεκίνησε Λοιπόν, εδώ, α, να συνεχίσουμε. Ε, με, έχω εδώ... Είχαμε μια ερώτηση, λοιπόν. Άντε, είχαμε μια ερώτηση. Η οποία σήκωνε πολλή συζήτηση. Να την κουβεντιάσουμε, λοιπόν. Mm -hmm. Ρωτάει ο Παναγιώτης, ο Travelog, mm -hmm. αν θεωρείτε πως η σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή έχει ερεθίσματα από το κοινωνικό γίγνεσθε και αν θεωρείτε πως αυτές οι προσπάθειες εντείνονται ή είναι σποραδικά δείγματα. Άρα, αν θέλεις, ξεκινά εσύ. Ε, η αλήθεια είναι ότι και εγώ περίμενα περισσότερα ε, τραγούδια κοινωνικού περιεχομένου ε, σε σχέση με αυτά που γίνονται, αλλά η θεματολογία παραμένει κυρίως ερωτική. Αυτό σημαίνει ότι να πω ότι οι οποιασδήποτε συνθήκες, ακόμα και στις μεγαλύτερες φτώχειες, ακόμα και στις μεγαλύτερες κακοχίες, ο έρωτας είναι απόλυτη αξία για τον άνθρωπο, γιατί έχω παρατηρήσει και παλιότερα σε άλλες εποχές στο ελληνικό του τουλάχιστον ενώ συνέβαιναν τρομερά πράγματα κοινωνικά και ιστορικής σημασίας πράγματα τα περισσότερα τραγούδια περιστροφούν γύρω από τα ερωτικά θέματα και υπήρχε και πανέμορφα τραγούδια γύρω από αυτό. Άρα ο άνθρωπος προτιμάει να ερωτεύεται τελικά Παρά να ασχολείται με τη το, μιζέρια σου. Αυτό την οπτική γωνία που θέτεις, με έχει προβληματίσει και εμένα πάρα πολύ συχνά. Ε, το θέμα δεν είναι γιατί μιλά, είναι αν το κάνει τίμια. Και, mm. και επίση η αγάπη, έστω και αν είναι ερωτική, mm. είναι και καύσιμο για όνειρα, μα δίνει και επαναστατικότητα, δηλαδή όσο δεν το κάνει με αυτό το. Αυτό που κάνουν συνήθως τα λαϊκοπόπ τραγούδια έτσι, Αυτή την καψούρα που μας πετάνε Στη Μούρη Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε ενοχέ Για τα ερωτικά κομμάτια Απλά πραγματικά Αυτό που λες ότι Θα περίμενες Να βγαίνουν πιο πολλά πράγματα Ίσως τελικά να βγαίνουν Αλλά επειδή δεν έχουν Μάσει ακόμα Να βγαίνουν διξες, διστακτικά, Φοβούνται κιόλας πολύ πιστεύω Γιατί το συζητάγαμε πάλι με έναν ε, στοιχουργό αυτό ε, ότι σου λέει απούνε τώρα ότι το κάνουμε λόγω μόδας ότι ξέρεις ε, θα μας πούνε τώρα επειδή είναι έτσι τα πράγματα βγάλαμε κι εμείς κοινωνικό τραγούδι και θέλω να πω είναι πολλά τα πράγματα και θα ήθελα να έτσι και σένα την άποψή σου για το εγώ διακρίνω δύο κατηγορίες τραγουδιών τα ερωτικά και το μοναχικά. <laughs> <laughs> Αυτό ήταν πολύ ε, εμφανές στη δεκαετία του 90, που ήταν ε, εποχή όχι τόσο πολιτική, που τόσο υπήρχε ο μεταφυσικός τείχος και, και ο μοναχικός άνθρωπος μέσα, μέσα στους τείχους. Και το τραγούδι που είπαμε, «Της πηγή η μοίρα μου» δεν είναι ερωτικό τραγούδι. Ε, ε, είναι όμως... Αυτό είναι ο μοναχικό, εννοώ μάλλον ένα προσωπικό βίωμα. έτσι Εμένα μου αρέσουν αυτά τα τραγούδια. Θε... Το λέω όμως επίτηδε, γιατί θεωρώ ότι μάλλον δεν υπάρχει ακόμα η τάση να μοιραζόμαστε μια κοινωνική κατάσταση και να την εκφράζουμε μέσα από το τραγούδι. Α, Όπως γινώτανε παλιά. Σπουδές. Μα βέβαια. Είναι δηλαδή... αυτό που λέμε Νίκο ότι κάποια στιγμή πρέπει να ξεμάθουμε από το εγώ και να αρχίσουμε να κοιτάμε λίγο το εμείς. Πώ τα μοιραζόμαστε πολλέ πράγματα. Να, να κάνω και ένα σχόλιο για, την, για τα τραγούδια. Που, πράγμα το οποίο δεν είναι απαραίτητα καλό ή κακό, ναι. αλλά είναι κάτι που εγώ διακρίνω. Ε, τα τραγούδια τα παλιά, ακόμα και όταν ήταν σε πρώτο πρόσωπο, ε, ένιωθε ότι αφο, ε, μιλούσαν για έναν άνθρωπο που ήταν μέσα στον κόσμο. Ναι. Ε, ε, ε, κα, κάποια στιγμή, σταδιακά, τα τραγούδια άρχιζαν να δείχνουν την εικόνα του ανθρώπου που είναι κάπου απομονωμένος από τον κόσμο ε, και λίγο έχει άλλες ανησυχίες με ναι. ή άλλες. Άλλες εποχές, άλλος τρόπο σκέψης και το, και το ένα και το άλλο έχουν το του. Πάντως νομίζω ότι είναι αυτό που σου είπα η άποψη ναι. Ότι δεν υπάρχει το μοίρασμα. Ε, νομίζω ότι η κατάσταση κάπου εκεί οδηγεί να... Θα αρχίσει να εκφράζεται αυτό. Λοιπόν... Ε... Το επόμενο, θα σας ρωτήσω, πού πάμε, θέλετε να βάλω κάτι από το, να, να, να ακούσουμε πάλι η Θέλμα Καραγιάννη, τη το, ζωή του βασίλειο του, να τίποτα. Να διάλεξω εγώ κομμάτι αυτή τη φορά. Ναι, διάλεξα. Να το έχει αγάπη ξεχαστεί. Α ελπίσουμε δεν έχει ξεχαστεί. Ο στίχος ε, της α, αγαπημένης μας ευθυνές Πανταζοπούλης. Έχει η αγάπη ξεχαστεί λοιπόν, με τη φωνή της Θέλμας Καραγιάννη και ε, ε, εδώ είμαστε μετά το τραγούδι. Σ' ένα που μοιάζει άστρο φωτεινό Απ' την πλήγη σου, λυκοπέδι σου Να κι εγώ να γενιθώ Φύλαει <Κιλάει> στο αίμα βάθι, σου βλέμμα Ζώμα που θέρμα δεν θα βρει Μέσα του γέρνω κι αγάπης φέρνω Γιατί έχει φως σε Απ' του γέρνοια δεν τη φέρνω, γιατί έχει φω μου. Ξέχασε της ευχαριστώ πολύ για τη σύνθεσή σου. Ακούτε Radio Music Heaven. Κυριακάτη και επισκεκάτη, και επιστηριακάς Με το Χάρη Αρώνη στο ραδιόφωνο του Music Heaven. Κάθε Κυριακή 6 με 8. πάλι, ε, κασυστερήσαμε αρκετά να αλλάξουμε ώρα, δεν πειράζει είναι ότι κοιλάει σαν νεράκι η εκπομπή με, με τα παιδιά εδώ, με αυτά που μας παίζουν και τα ρουδάνε, να μεταφέρω ένα μήνυμα από ένα ντροπαλό επισκέπτη όχι δεν είναι αντροπαλός επισκέπτης ε, γιατί υπογράφει, είναι η πηγή oh. ε, ε, ε, μας γράφει λοιπόν Νικόλα σε ευχαριστώ που και σαν ακροατή το απολαμβάνω, τα ερμηνεύει πανέμορφα, ευχαριστώ Ευχαρίστω να έρθω στην εκπομπή σα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Οκ, okay, τέλεια, υπέροχα. Εγώ σε ευχαριστώ, Πηγή, και θα το συνεννοηθούμε αυτό. Ε, ε, ε... Καλά τα λέει η Πηγή, αλλά μου έβγαλε από το ρόλο του Ερμή τώρα. <laughs> και <laughs> είχα. Ε, ε, ναι. Ευχαριστώ και εσένα αρετή. Την καλησπέρα μου σε όλου σα. Να είναι καλά, την ευχαριστούμε καλά. πολύ. Λοιπόν, αλλά πριν είπε να παίξετε ένα τραγούδι και το αφήσατε. Ναι, μια και ατύλιο. είχαμε αυτή τη συζήτηση για κοινωνικά τραγούδια. Εγώ αγαπώ πάρα πολύ ένα τραγούδι που δεν σου κρύβω ότι πρώτη φορά το είπα χτες. Είναι ένα τραγούδι που γράφτηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 από μια πολύ σπουδαία στη χουργό που εγώ αγαπώ ιδιαίτερα. Τη Σότια Τιτζότου, σε μουσική του Χρήστο του Γκάρτσου, το έχει πει ο Γιώργος Νταλάρας. λέγεται Αθήνα. Ε, μα ανατριχιάζει αυτό το κομμάτι η θεωρώ ότι είναι πάντα σύγχρονοι Το θυμίζεις Αθήνα μια από... Ναι. Α, αυτό που λέμε και... Τώρα το τραγούδι, εντάξει Εντάξει, εμένα μου αρέσει να λέω και τραγούδια που δεν ακούγονται πολύ Και αυτό το θεωρώ πολύ μεγάλο τραγούδι Και εύχομαι να το πούμε Φέβαια. καλά Και να αρέσει Έτσι, πάμε και δεν τρουσκιά δεν θα βρεις μεγάλη ιστορία προγώνει σπουδαίει λιχνάρ και τάφος της γης θυμίζεις Αθήνα γυναίκα που κλαίει γιατί δεν τη θέλει κανείς Αθήνα Πεθαίνω μαζί σου, πεθαίνεις μαζί μου κι εσύ Μια πόλη στην αίρα σαχάρα, Μια έρημο ολομπέτο. Η ξένη λαθρέα τσιγάρα, Παιδιά που δεν ξέρουν κρυφτό. Φυλίζει σαν φίνα γυναίκα που κλαίει, Γιατί δεν τη θέλει κανεί. Αθήνα, Αθήνα πεθαίνω μαζί σου, πεθαίνει μαζί μου και εσύ. Στη γη τη αφήσου, πουσάρρυων και ανεμονήσει στι πλάκα του δρόμου πουλά στο κορμί σου για ένα ποτήρι κρασί, υκραση. <συγνισμός> Φυμίζει <ûl> σε αυτή την γυναίκα που λέει Γιατί δεν τη θέλει κανεί. Πεθαίνου μαζί σου, Πεθαίνει μαζί μου και εσύ. Καταπληκτικό τραγούδι, καταπληκτική ερμηνεία Το γράφουν εδώ και να Αυτό μας λέει, εξαιρετικό τραγούδι Εξαιρετική ερμηνεία γράφει ο Δημήτρης Οντίνος, ένας ε, συμπαραγωγός εδώ, Εξαιρετικός του Music Heaven Radio να είναι με, καλά, με το ψευδώνυμο Συμπέθερος Ο Συμπέθερος λοιπόν Λέει αυτά και Ναι, είναι από τα τραγούδια Που πράγματι έχω καιρό να τα ακούσω έτσι, Δεν τα... Όλοι Είναι πια. πολλά τα τραγουδιά τα ωραία που έχουμε καιρό να τα ακούσουμε. Ναι. Και, και εμεί που τα αγαπάμε, προσπαθούμε να τα, να τα θυμόμαστε και Έτσι. να τα λέμε. Πόσο μου έχει λείψει άλλο μήνυμα από τη Στέλλα, την Καρπεντίε, πόσο μου έχει λείψει αυτό. Μια κλασική κιθάρα στα κατάλληλα χέρια και μια ταξιδιάρικη φωνή. Μπράβο, παιδιά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. <laughs> λοιπόν. Α... Εγώ έχω μια παραγγελία, ναι, ένας καλός φίλος ένα τραγούδι που αγαπάμε και οι δύο, ένα ιδιαίτερο ναι. Νομίζω ότι θα το πούμε τώρα Από το κοινωνικό πάμε στο ερωτικό Ναι <laughs> Αναφερόμενη στην προηγούμενη συζήτησή μας Αλλά είναι ένα ερωτικό παραμυθένιο Έτσι Πραγματικά Είπαμε, ο έρωτας μας δίνει δύναμη να κάνουμε Για τον, για τον φίλο τον Λάζαρο Τέλειο. Να καλυπτείρισω το Χρίστο, το Φλουρί το συγγραφέα, το ποιητή που μας ακούει από τη Σπάρτη και να είναι καλά και ας απολαύσουμε το τραγούδι σας. Αργά η αγάπη Τρυπώνει σας παθή, γοργά, κυλάει στο βλέμμα, στο έμα, στο φιλί, τι κι αν σε καστροαπάτη το ο άνθρωπος τον ουδίπλα κλειώνει. Με πόδια το η αγάπη του σαν άνοιξη ζυγώνει. Αγάπη, τρυπώνει, λαμβώνει σα σπάθη. Γοργά κυλάει στο αίμα, στο βλέμμα, στο φιλί. Τι κι Πώς το λαιμό, πώς το λαιμό κουμπώνει Απ' τα κουμπάκια ανάμεσα Ο έρωτας, ο έρωτας τριμώνει Τι κι αν που κάμισο Πώς το λαιμό, πώς το λαιμό κουμπώνει. Απ' τα κουμπάκια ανάμεσα Ο έρωτας Ο έρωτας Τρυπονί Και πάλι συγχαρητήρια Και πάλι συγχαρητήρια ε, Αισθάνομαι πάρα πολύ καλά Που... Είχα αυτή την, την συνάντηση με τα παιδιά ε, Τέλος πάντων ε, είναι όμορφο να βλέπεις ότι εδώ είναι, είναι οι καλλιτέχνες ε, Έτσι έχει αισιοδοξία για το, για το μέλλον Από κάτι τέτοια εγώ αντλώ αισιοδοξία και πιστεύω ότι δεν υπάρχει λόγο Να το βάζουμε κάτω Να καλωσορίσω και την Ευαγγελία της Εκελαρίου που ήρθε στην παρέα μας Και τον Λουκά τον 76GR τον Χόρχε, τον αρχηγό μας, τον admin του... Πολλά χαιρετίσματα στον Χόρχε. Και ε, να συνεχίσουμε εδώ την κουβεντούλα μας. Το είπαμε πριν συμπέσερε αλλά θα το ξαναπούμε. Ρωτάει που μπορεί να έρθει κάποιος να σας ε, ακούσει. Ε, να θυμίσω εγώ ότι αυτή την περίοδο δεν είναι μαζί τα παιδιά. Συνεργάζονται βέβαια πολλά χρόνια, αλλά ε, αυτή τη στιγμή... Ε, ο Νίκος, ο Καρακαλπάκης ε, Είναι, πες Νίκο Είμαι στον ακροβάτι στο Μεταξουργείο Κάθε Παρασκευή και Σάββατο ε, Με την Πέννη τη Ξενάκη Μαρία την Κανελοπούλου Είναι ένα πρόγραμμα που είναι σαν μουσική παράσταση Είναι πολύ άμεσο ε, Ρεπερτοριακά Καλύπτουμε σχεδόν όλα τα είδη Το ελληνικού τραγουδιού Οπότε δεν θα μείνει κανένας παραπονεμένος Και τα περνάμε έτσι πολύ όμορφα και να πούμε και μια λεπτομέρεια που τέτοιες εποχές τη λέμε περνάς πανέμορφα σε τέτοιου χώρους γλεντάς και ψυχαγωγείσαι και χωρίς πολλά πολλά χρήματα εννοώ, έτσι. Ναι, έχει <laughs> πολύ καλές τιμέ. Ε, ξεκινάμε 10 και μισή να το πω αυτό δηλαδή ε, ναι, ξεκινάμε στάνταρ, και 10 και μισή και έχουμε ένα πρόγραμμα που έχουμε κάνει μια επιλογή το ραγουδιό να και το λέω αυτό γιατί επειδή είχαμε και αναφερθεί πριν λίγο, θεωρώ ότι όλα τα είδη του τραγουδιού είναι χρήσιμα και λειτουργούν και προσπαθήσαμε να εντάξουμε πολλά διαφορετικά είδη και νομίζω διαλέξαμε τα καλύτερα. Άρα, αυτή την εποχή? Εγώ αυτή την εποχή, εκτός των διαφόρων συνεργασιών με εκλεκτούς καλλιτέχνες, εκτός του Νίκου, να πω ότι την Παρασκευή 7 του μηνό. θα είμαστε σε έναν όμορφο χώρο στο Νέο Κόσμο, το Τρίκυκλο με τη Θέλμα Καραγιάννη και ένα νέο μας συνεργάτη από τη Θεσσαλονίκη, τον Αλέξοδο Καστανιώτη ο οποίος παίζει παραδοσιακά πνευστά Α, σε ένα διαφορετικό υπέροχα. πρόγραμμα με έντεχνο και παραδοσιακό ήχος Υπέροχα ε, Την Παρασκευή σε ποιο χώρο ε... Ε, Στο Τρίκυκλο το που ε, βρίσκεται είναι. στο Νέο Κόσμο Λόφο λαμπράκι, Πιθέου mm -hmm. και γεωμέτρου. Okay. Φαντάζομαι με μια αναζήτηση εξάλλου στο διαδίκτυο θα μπορεί κάποιο mm -hmm. να κατατοπιστεί. Ε, Ω ευδέμον, ε, δεν έχουμε κάτι κοντά. Ω ευδέμον, εσπέξαμε χθε. Απέξατε χθε. Ήταν πολύ έμορφα. Πού? Έμορφα. έμορφα. <laughs> πολύ ωραία, <laughs> ναι. Επηρεάστηκα από, από το παραδοσιακό. <laughs> <αλλά>, Έχει <πραδοσιακά, laughs> και ένα πραδοσιακά. επίπεδο γενικότερα, εσύ. <laughs> Ήταν εύμορφα. <laughs> ε, πού παίξατε, ε, Στην αυλέα Άστινα, πολύ όμορφο χώρο. Ναι, και τώρα ετοιμαζόμαστε για τι 4 Ιανουαρίου. Παλαιότερα, Δημήτρη. Όχι στο After Dark. Στο After Dark. Τώρα πάμε για πιο έτσι, After Dark καταστάσει. Ναι, είμαστε εξάλλου και ε, κρυπτοσκοτεινοί τύποι. Έτσι. Ε, Επειδή okay. αρετή. Okay. Να, να δει τι παθαίνω εγώ. Εμένα, οι περισσότεροι μου συνεργάτε βγάζουν CD, mm -hmm. αλλά βάζουν άλλου τραγουδιστέ. Δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο. Ε, μην ανισχύσει, έρχεται και η σειρά σου. <laughs> <laughs> λοιπόν, θα όχι θα πλά, να, πω, ναι, να πω ότι επειδή του ανέφερα τους μου ένα συνεργάτης πολύ καλός και πάρα πολύ καλός μουσικός είναι ο Δημήτρης Οκουζής Ο οποίος παίζει βιολί και αυτή την εποχή συνεργάζεται με τη Νατάσα Τυμποφίλιου ε, Και επειδή εγώ αγαπάω ένα τραγούδι της αρετής πολύ από το δίσκο Θα το παίξουμε, πάμε mm -hmm. Πριν ξεκινήσετε να, να πω εγώ ένα πολύ σημαντικό σχόλιο του Travelog το τρίκυκλο είναι και γαμπότα, μαγαζιά έχει και ωραίου με μεζέδες. Ναι. Έτσι, να το τονίσουμε Έτσι. <laughs> αλλά... Και Είναι και αλλά... πολύ καλά παιδιά και θαυμάσαι και η Διοκτήνη. Και ο Ακροβάτη έχει πολύ καλού με πρόλαβε. <laughs> <laughs> να πω, και ο Ακροβάτη. Και ο Ακροβάτης, ο Ακροβάτης έχει πολύ καλού με ζεύε. Και πόδος, ο Ακροβάτης Ναι, ο σκοπό είναι να κάνουμε καμία δίαιτα, να μην αρχίσουμε τώρα να λέμε αυτά. Λοιπόν, ε, εδώ, να σα ακούσουμε πάλι ζωντανά. <laughs> αυτό το τραγούδι υπάρχει στο δίσκο τη αρετής με τη Θέμα, το λέει θέλμα. Και εδώ θα το ακούσετε ζωντανά από μας. Από τον Νίκο Καρακαλπ... Καρακαλπάκη. Αμάν και πια. <laughs> Εκεί να το μάθετε. Ε, μα το... Ε, βέβαια. <laughs> <laughs> να, να το μάθετε. Θυμηθείτε αυτό το όνομα. <laughs> ναι, Με αυτό. <laughs> ναι, αλήθεια να δεν ξεχνεί. <laughs> Ήθελα το, το σκεφτόμενα πριν. Καμιά φορά λες, ας πούμε, ότι ένα όνομα που είναι δυσκολοπροφέρετο. Όχι, λάθος. Δυσκολοπροφέρετο, δυσκολοπρόφερτο. Τέλο πάντων τώρα ναι. νεολογισμή ε, Ίσως ε, έχει Το αρνητικό ότι το λέει ο άλλος δύσκολα Αλλά έτσι και το μάθει Έχει το καλό ότι δεν το ξεχνάει δηλαδή... Εγώ πάντως δόξα τω Θεώ ναι. δεν το έχω ξεχάσει <laughs> <laughs> Ούτε το μπερδέω Λοιπόν Για να σας ακούσουμε ε, Στίχους έχεις γράψει εσύ Σε αυτό ναι Μάλιστα. Έτσι. Πάμε Προτύχο, να γεμίσω ζωγραφιές εικόνες από το αύριο εικόνες από το χθες θέλω να γεμίσω τη σιωπή με μουσική μα όλα αυτά θα γίνουν μόνο αν το θες εσύ αν το θες εσύ θα κλειστώ με στο λιγνάρι του αλατίν χιλιε νύχτες και άλλη μια Θα σβήσω από το χθες Εσύ αν το θες Αν το θες εσύ Στο τραγούδι αυτό θα δώσεις τη φωνή να φωτίσεις του μυαλού μου σκονισμένες γονιές Εσύ αν το θες Εσύ αν το θες γεμίσω με στιγμές Στιγμές μεγάλες Ιστορίες μου μικρές Ασπρές μαύρες νότες Μου τζουρώνω στο χαρτί και όλα αυτά θα γίνουν μόνο Αν το θες εσύ Αν το εσύ θα κλειστώ μες στο λιχνάρι του Αλαντίν Χίλιες νύχτες και άλλη μια Θα σβήσω από το χθες Εσύ αν το θες α, το θες εσύ Στο ρυθμό αυτό θα δώσεις τη φωνή να φωτίσεις του μυαλού μου κονισμένες γωνιές Εσύ αν το θες Εσύ αν το θέ Απίσσανα, απίσσανα Εντάξει κάναμε κάτι, Κα... εγώ να σαρδάμε να Α, Εντάξει δεν να είναι πέρα. αυτά Είναι όλα μας το πρόγραμμα εγώ έβγαζα φωτογραφίες στο μεταξύ Οπότε μπορεί να παίξει και αυτό ρόλο Να, ε, <laughs> να <η> σε δημοσιο... <laughs> κόμπλα Η ξαφνική δημοσιότητα ναι. Λοιπόν <laughs> <laughs> Γελάτερα χρονισμένα Κάλλια αργά πάντα πότε Σωστά με Έχουν μείνει 23-22 λεπτά Για το υπόλοιπο της εκπομπής Ας τα διαβάσω ο Νίκο Και εσύ ό,τι θέλεις παραπάνω Το συμπληρώνει. Από το βιογραφικό σου ότι με την είσοδο στο Πανεπιστήμιο δραστηριοποιήθηκες μουσικά ιδρύοντας το σύνολο μουσικής έκφρασης στη Θεσσαλονίκη με συναυλίες στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου καθώς και σε άλλους συναυλιακούς χώρους ακόμα και φοιτητείς δηλαδή δεν καθώσουν ήσυχο. Ε, Πέρασα ε... μουσικολογία και ήταν όνειρό μου να mm -hmm. υπάρχει και πράξη εκτός της Έτσι. θεωρίας Ενεργό μέλο τη μεικτή χοροδία του τμήματο μουσικών σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών από το 99 μέχρι το 2004, υπό τη διεύθυνση του Νίκου Μαλιάρα. Νίκο, έτσι το ν. Νι... Επειδή είναι, είναι Νίκος Νίκο Μαλιάρα. Σωστό. Mm. Με εμφανεί στου μεγαλύτερου συναυλιακού χώρου στην Ελλάδα και στην Κύπρο, το Μέγαρο Μουσική, το Ηρόδιο και άλλα. Την τριετία 2003-2006, συνεργασία με το συγκρότημα Γκράβιτον ω βασικό τραγουδιστή του γκρουπ. Ένα και... από του βασικού τραγουδιστέ. Ναι. Ήταν η Βάσο Ιρούσου στην περίοδο αυτή και εγώ και συμμετείχες στην πρώτη δισκογραφική δουλειά που κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο 2004 από την πρόταση όπου yeah. υπάρχει και το σου τηλεφωνό το οποίο ήταν και το πιο γνωστό τραγούδι mm -hmm, τότε mm -hmm. το έλεγε Βάσο Ερούσου, και στη συνέχεια το είπε και ο Ο Πασχαλίδης σε ένα ζωντανό δίσκο που έκανε και μας στο κάλεσε... δίπλα στο ποτάμι αυτό. Ναι μας κάλεσε τότε στο δίπλα στο ποτάμι και παίξαμε μαζί του δύο Παρασκευοσάββατα. Ήταν από τις πρώτες μου έτσι πολύ γερές, ε, πώς να το πω, ζωντανές, ζωντανή επαφή. Ήταν από τις πιο γερές που είχα τότε με, με κόσμο και με το Μίλτο κάναμε μια πολύ ωραία συνεργασία. Εγώ θέλω να αναφέρω ε, τα ονόματα που είτε μιλάμε για δημιουργούς είτε για καλλιτέχνες που διαβάζω και αν θέλεις κάτι να πεις ε, για αυτούς το λες. Ε, καταρχήν ο μεγάλος Σταμάτης Πανουδάκης, έτσι ο συνθέτης. Ναι, με το Σταμάτης Πανουδάκη συνεργάστηκα βέβαια στα πλαίσια των φοιτητικών μου χρόνων ε, σε κάποια χροδία που ήμουνα. Ο Μανώλης Μητσιάς... Η Λένα Αλκαίου, η Γιώτα Νέγκα, η Ρήτα Αντονοπούλου, ο Αλέξανδος Χατζή, ο Δημήτρης Κάσαρης, ο Ανδρέας Μπουτσικάκης, ο Βασίλης Χατζουλούκας Αυτά είναι έτσι, ονόματα με τα οποία έχεις μέχρι τώρα συνεργασίες ε, Καλά αυτά Νίκο δεν θα σταματήσω ποτέ και να δεις ότι όσο περνάει ο καιρός ε, αυτό το πράγμα θα πληθαίνει Γιατί ε, η αξία σου φαίνεται, δηλαδή δεν είναι από αυτέ που ε, θέλω να πιστεύω εγώ θα Μείνουμε να τα θα πάνε χαμένες Μασκαλιά. Σύντομα, σύντομα θα, υπάρχουν, θα υπάρξει και δίσκος Σύντομα θα υπάρχουν και άλλα πράγματα μεγάλα τα, τα σπουδαία είναι μπροστά μας Και τα μικρά με δικές φορές είναι σπουδαίότερα <laughs> Ναι, ειδικά στο πώς σου αφήνουν σημάδια στην ψυχή σου Τα μικρά σου αφήνουν Τα mm -hmm. μεγάλα είναι έτσι για να τα βάζουμε στα βιογραφικά και να τα διαβάζει ο κόσμος Πώς συνεχίζουμε παιδιά να παίξουμε και κάτι έτσι λίγο πιο... Ε, γιατί νομίζω... Πιο αλέγκρο εννοείς. Ναι, ένα πιο αλέγκρο. Ε, Αυτοί που... Οπωσδήποτε. Οι πιστοί φαν θα γουστάρουν σίγουρα. Είναι <laughs> τα αγαπημένα του ε, και... ε, ναι. Κάτσε πάλι γιατί έρχονται μηνύματα ε, και πρέπει να τα λέω εγώ. Ε, τις καλησπέρας από το Λουκά 76, τον... Ε, αυτό που επειδή λέγαμε για το τρίκυκλο που έχει ωραίε μεζέδε, γράφει καπάκι ο άλλο από κάτω. Α, ο Ακοραβάτη του Μεταξουργείου, πολύ ωραίο καφέ και εναλλακτικό που είναι σε καφέ το πρωί μουσική Ξαρχάκο και άλλα τέτοια ωραία. Mm -hmm. ε, mm -hmm. Πολύ ξεχωριστό για το σημείο που βρίσκεται. Και, και για την ιστορία του. Γιατί ναι. Είναι ένα χώρο από το 1870. Είχε mm -hmm. ξεκινήσει ω σχολείο χορού. Ε, δεν τα θυμάμαι τώρα όλα απ' έξω. Για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα ήταν. Ε, ε, μπακάλικο, και μάλιστα είναι εκεί που έχει γυριστεί ο Πακαλώγατο. Αλήθεια, αυτό να είναι. είναι ναι, αυτό ναι, το αυτό. μαγαζί. Ah. Όπου οι ιδιοκτήτε του έχουν μεγάλη αγάπη και το στηρίζουν πολύ. Ήμασταν και πέρσι εκεί το ίδιο σχήμα, mm. με mm. την Μπέννη, την Ξενάκη και τη Μαρία την Καναλοπούλου Ο κόσμο μα έχει αγκαλιάσει σε πολύ δύσκολε στιγμέ. Καθε Παρασκευές και Σάββατα νίκο. Ναι, αλλά και εμεί έχουμε φροντίσει ο κόσμο που θα έρθει να ακούσει καλά τραγούδια, mm. αλλά και να διασκεδάσει. Mm. Δηλαδή και και mm. ψυχαγωγικά. Ναι. Ε, είπε πριν ο συμπαίθερο για τον Κυπουργό, Είδεσαι, μου ξέφυγε το μήνυμα Ναι, ναι δεν είπαμε. Είπα, τα κουμπάκια είναι του Νίκο Κυπουργού. <laughs> ναι, ναι, γιατί συμπληρώθηκαν τα και, και 30 χρόνια από το φεστιβάλ τη Κέρκυρα, λέει. Οι ακροδατέ είναι πάρα πολύ ενημερωμένοι. Ε, ε, κλασικά. Και τα, γιατί... και τα σχόλιά του εξαιρετικά. Και, και του ευχαριστούμε όλου mm. που επικοινωνούν. Ο Νίκο είναι ανήσυχο πλάσμα, λέει η Λένα. Η Φίλιπππα, ελάτε στον ακροβάτη για να καταλάβετε τι σα γράφου. Πρέπει να ασχοληθεί και με την ηθοπία. Ελυφέρομαι. Καλά, η Λένα στο είναι μια γυναίκα με φοβερή φωνή. Ε, δεν έχει ασχοληθεί επαγγελματικά με το τραγούδι. Αλλά θα μπορούσε κάλλιστα να είναι τραγουδίστρια. Την αγαπάω και την ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, για πάμε. Σα, σας σα ξεσηκώσουμε τώρα. Αν το ναι, έχετε ξεσηκώσουμε λίγο. Να δυναμώστε πίσω. ένταση. Γιατί... Είναι καιρό να ακούσετε και κάτι φάλτσο γερό. Θα δείτε γιατί. Ε. Για μου λέω, πιάσουμε ένα... <Καιχε> <Καιχε> Λοιπόν, θα πω Κωστή Μαραβέγια. Τον γουστάρω πάρα πολύ τον Μαραβέγια και είχε πλάκα γιατί όταν πριν δύο νομίζω χρόνια κάπου είχαμε βρεθεί στο 902 είχα τότε ανεβάσει ένα βίντεο που έλεγε Πού να βρω μια να σου μοιάζει. Αλλά εντάξει, εγώ είμαι λίγο πιο παιχνιδιάρη από τον Μαραβέγια. Πιο νούμερο θα έλεγα. Όταν λέω τέτοια είμαι. Τα με το όνομά του. Κοίταξτε, είμαι μια διχασμένη προσωπικότητα. Μπορώ να σου πω το τριαντάφυλλο και να κλε και μπορεί να σου πω κάτι σαν αυτό και να λε τώρα είναι ο ίδιο άνθρωπο. Και είχε πολύ πλάκα γιατί μου είχε πει ότι το είχε βάλει στη μαμά του και γέλαγε η μαμά του. <laughs> Φαντάζομαι ότι θετικά μου το είπε ο άνθρωπο. Πάμε. Κατά η μαμά του. <laughs> Αλλά ναι, το γουστάρω πάρα πολύ και μακάρι κάποια στιγμή Μήπως, να βρεθούμε. Σκορπάς κορπά χαράσει του κόσμου. Στις μαμά Αυτό ναι. είναι μια κοινωνική προσφορά να υπογραμμίσω. Ναι, καλό θα ήταν να και οι πιο νεαρέ ηλικίε να είναι χαρούμενοι μαζί μου. Λοιπόν, τσαλακώστε την εικόνα. <laughs> Τσαλακώνουμε τώρα, τώρα θα ακού. Δεν υπάρχει χειρότερο. Πάμε, δώσουμε ένα τόνο. Σήμερα πρώτα πρεσβεύουνε τα Και πριν εδώ, πήρα να σε δω, με πήραν αιχμαλό το ξανά τα πιωσό χέρια. Ένα δεξιμένο και πάλι με δυσυμένη. Λε και δεν έχει το πρωί, Για την αγάπη σου στίγμα και με το φω πεθαίνει. Δεν ζητάω πολλά όλα αυτά που μου λε τόσο κοντά. Δίνα τα πει μία φορά. Με το φω το πρωί, Και να χάθει. Δεν όλα αυτά που μου λε τόσο σκοτάδι Δίνα τα πει μία φορά. Με το φως το πρωί. Και κι ένα χατήσει, εάρθε η και όλο με φιλούσες και όλη την ώρα έψαχνα να δω μέσα στα μάτια σου Μεσή με με κοιτούσες Ξανάρθες ξημερώματα Και πάλι με δυσμένη Λε και δεν έχει το πρωί Για την αγάπη σου στιγμή και με το φως πεθαίνει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 Καλά, κοίτα, αν μετά από τέλειο, αυτό τέλειο. οι ακροβάτες σου συνεχίζουν να με εκτιμούν... <laughs> Μπορώ να Μα, πω, μ μ τώρα <laughs> είναι. τώρα <laughs> είναι, ε, άσε που παίρνουν και μια ιδέα πόσο ωραία θα περάσουν... έτσι και έρθουν στον ακροβάτη... Ε, ναι, γιατί δεν είναι μόνο... είναι ωραίο και το να ακούς, αλλά είναι ωραίο και το να ξεδίνεις. Λοιπόν, έχει ανάγκη ο κόσμος, δεν ξέρω να το συζητήσουμε λίγο αυτό... Ε, Τύχαινε και γύριζα Σαββάτο βράδυ από την Ιερά Οδό μπροστά, περνούσα και έβλεπα το χαμό. Το χαμό. Τώρα yeah. μιλάμε για αυτό το μήνα. Που, μάλλον το προηγούμενο, τον Νοέμβρη. Και λέω, μα είναι δυνατόν, ε, γιατί η κρίση πια δεν αμφισβητείται. Ακόμα και αυτοί που ακόμα τη βγάζουν ε, σίγουρα θα έχουν έναν συγγενή, έναν γείτονα, έναν yeah. αυτό που έχουν καταλάβει. Δεν υπάρχει τώρα κανένας που να αμφισβητεί. Και, και αυτό είναι αλήθεια ότι υπάρχουν άνθρωποι που ήταν οι φίλοι yeah. μα ε, και τώρα στερούνται και το φαγητό που λέει ο λόγος ε, ε, ας κάνω διαφήμιση, δεν με νοιάζει είναι ένα, γι' αυτό που λέμε ένα υπέροχο εξώφυλλο που βγάζει το περιοδικό Anfollow, που έχει ένα πρόβατο από πίσω έχει κρεμασμένα δαρμένα έτσι, ζώα του χασάπι ξέρετε πώ τα κρεμάνε και γράφει από κάτω μην ασχολείσαι, σφάζουν τους άλλους <laughs> δεν είναι υπέροχο. Καταπληκτικό. Λοιπόν, αλλά έλεγα γι' αυτό και έβλεπα τον το κόσμο Χαμό να γίνεται εκεί που είναι στην Ελλάδα απ' έξω τα μαγαζιά τα νυχταίδυνα <laughs> Σ Mm -hmm. Και έλεγα: Μα είναι δυνατόν. Και αμέσως σκέφτηκα το εξή: Να μου πείτε, αν συμφωνείτε, αυτό δεν δείχνει ότι, ε, πώ το λένε, ότι υπάρχουν λεφτά ή ότι δεν έχουμε καταλάβει την κρίση. Απλά δείχνει πόσο ανάγκη έχουμε μέσα μας να, να μην μα πιάσει η κατάθλιψη και να, και να ξεδώσουμε. Και ίσω αυτό δεν είναι κακό. Δεν ξέρω, mm -hmm. για, για πείτε μου τη γνώμη σου. Ε, Καταρχήν, είπε μαγική λέξη το βράδυ. Ακριβώ, γιατί τις άλλες μέρες είναι ερημιά, αυτό να το πούμε. Ε, σε αντίθεση με το παρελθόν, που ε, κάθε μέρα, όπως ναι, ξέρουμε, από Κάποτε οι τραγουδιστές δούλευαν έξι μέρες και... Η σεζόν είναι πολύ μικρή, επίσης. Ε, Απ' την άλλη πλευρά, ε, υπάρχει... Έχω παραδείξει και το εξή και στον Κάζι και άλλο. Υπάρχει κόσμος δρόμου ο οποίος ε, έχει την ανάγκη να διασκεδάσει, να βγει, ε, να επικοινωνήσει... και μπορεί και με μία μπήρα μόνο, με πολύ λίγα χρήματα. Ε, και θέλεις να φίλους, το αυτό, ναι. Μια καλή παρέα Ναι Λοιπόν, α, να διαβάσω Ο συμπέσερος, ο Δημήτρη Ροδίνος Ο παραγωγός που σας έλεγε στο Music Urban Έχει ένα μικρό κοριτσάκι mm. ε, Την Ανούλα Και λέει, άκουγε το τραγούδι πριν Έξοχα, μπράβο, χειροκροτήματο μας Φτιάξε το απόγευμα και πιο κατογραφεί, η Ανούλα έφαγε το γιορτάκι τη όλο με αυτό το τραγούδι <laughs> Κοίτα, εγώ επειδή είμαι και δάσκαλο στο σχολείο, ναι. με μένα ή θα, θα με βλέπουν και θα φεύγουν τα παιδιά, ή θα έρχονται πάνω μου. Είμαι λίγο αντιφαθμό, <laughs> μάλλον <laughs> παντού, ναι, αλλά όταν τραγουδά γενικότερα βουστάουν τα παιδιά. Οπότε λοιπόν, <laughs> αναγριεύω. Έχουμε ακόμα 10 λεπτάκια. Και... Μόνο, δυστυχώ, ναι. Καντάει mm, αμα... η θα ερχονται πανω μου ειμαι λιγο αντιφαθμο μαλλον παντου ναι αλλα οταν τραγουδαω γενικοτερα βουσταουν τα παιδια οποτε αναγριευω εχουμε ακομα 10 λεπτακια μονο δυστυχω ναι κανταει η ωρα σα λέω, όταν περνάμε καλά ή ώρα περνάει. Και δεν έχω παίξει, να σου πω απλώς τίτλους Αν είσαι, πώς θες να το ξέρω, τραγουδάρα Ωραία, δεν πώς να αστώ, αυτό, αυτό είναι, και το, είναι και η πρώτη μας ηχογράφηση με την αρετή Παίζει σε αυτό μόνο η αρετή κιθάρες και τραγουδά mm -hmm. εγώ Γιάννης Πανός, από την ε, τρίτη ανθολογία, mm -hmm. Νίκος Καρύδης Τέλεια, Α το ακούσουμε εγώ. και yeah. θα κλείσουμε με live μετά Λοιπόν, αν είσαι, δηλαδή το πώ θες να το ξέρω, αυτή η τραγουδάρα του Γιάννης Πανού αν είσαι μια μικρή παραπονεμένη πέτρα Σε μια ερημιά Αν είσαι ένα μοναχικό κυκλάμινο Στο βουνό αν είσαι ένα ξεχασμένο άστρο στον ουρανό Που θες να το ξέρω, Που θες να το ξέρω Αν είσαι ένα ξεχασμένο άστρο στον ουρανό Που θες να το ξέρω, Που θες να το ξέρω Αν είσαι μια βραδινή βροχή στη θάλασσα Αν είσαι ένας βαμπορήσιος στο πελαγο, Αν είσαι ένα παλιό εικόνισμα σε μια εκκλησιά που θες να το ξέρω, που θες να το ξέρω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 Αν είσαι να καθίς στη καρδιά μου, εγώ που σ' αγαπώ, πώς θες να το ξέρω, πώς θες να το ξέρω. Άρνησαι να καθίς στη καρδιά μου, εγώ που σ' αγαπώ, πώς θες να το ξέρω. Πώς θες να το Ξέρω! Τι όμορφα αποτελέσματα μπορεί να βγουν μόνο με δύο ανθρώπους Την αρετή που έπαιζε όλα αυτά που ακούσατε, Τις κιθάρες είχε τίποτα άλλο όργανο, Κιθάρες τα μόνο, νομίζω έτσι δεν είναι. Και τη φωνή, και μια ωραία φωνή, έτσι. Τι όμορφο αποτέλεσμα, ακόμα και ενόχληστρωτικά βγάζει. Τι κάνετε τώρα, τι έχετε στο μυαλό σας, για πείτε μου Λοιπόν, ε, την, την 5η 6 Δεκεμβρίου, τη μέρα της γιορτής μου Του Αγίου Νικολάου, το Αγίου Νικολάου θα... Μου έκανε δώρο Θεός mm. <laughs> Θα ξαναβρεθώ με τον Γιάννη το Σπανό mm. Θα είμαστε στο Small Καφέ στον Πειραιά mm. Μαζί με την Μπέννη την Ξενάκη Τον Κώστα τον Και στις 13 Δεκεμβρίου, πάλι 5η Σε μια εβδομάδα, με εννοώ σε... Ναι, παρά αυτό ε, θα είμαστε ζωντανά στα, στο στούντιο της ΕΡΤ, 8 με 10 το βράδυ, ε, με το δεύτερο το πρόγραμμα. Το τηλεοπτικό, το ραδιοφωνικό, εκεί στην πηγή θα είμαστε 7 ερμηνευτές. Θα τους πω γρήγορα, ρίτα Αντωνοπούλου, Σπύρος Κλίσας, Δημήτρης Κάσαρης, Μόρφο Τσαϊρέλη, ε, Ανδρέας Μυρνάκης. Έχω κάποιον έφαγα τώρα. Δεν πειράζει. Α, δεν και, πειράζει. Και, και τη Γεωργία φεύγει βεληβασάκι. Ωραία, του είπα Έτσι. <laughs> λοιπόν, είναι μια. <laughs> κοντήρα... Και θα το δείξει κάποια στιγμή βέβαια Κα, και η έργα αυτό, νομίζω στι ναι. γιορτέ. Θα το δείξει εννοείς, και τηλεοπτικά. Γιατί ναι. η ζωντανά θα μεταδοθεί από το δεύτερο πρόγραμμα. Ναι, είναι αυτέ οι υπέροχε εκπομπέ που γίνονται από το δεύτερο πρόγραμμα, που είναι ε, συναυλίε ουσιαστικά με κοινό. Έτσι, ναι, είναι και με κοινό. Κόσμο μέσα. Βέβαια, είναι περιορισμένο ο αριθμό. Είναι, εντάξει, 23 άτομα Αλλά, αλλά θα... δεν παίζει απλά. Με... Δηλαδή, έχει και κοινό από κάτω. Ναι, είναι είναι πολύ ωραίο. Και κουβέντα, βέβαια, συζητάτε με του ανθρώπου. Και φυσικά και ξαναλέω πόσο... ότι είμαστε κάθε Παρασκευή και Σάββατο στον ακροβάτη, στον μεταξουργείο. Ψαρών 26 Με την αγαπημένη Πένι Ξενάκη Και την επίσης αγαπημένη Μαρία Καναλοπούλου Δεν πρόλαβα να μιλήσω πολύ για αυτές Είναι δυο σπουδαίες ερμηνεύτριες oh, Θα, θα οποίες... σου Όχι, όχι, όχι, όχι ναι, είναι <laughs> πολύ large <Okay. laughs> Και αλήθεια Δημιουργούμε μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα Γινόμαστε όλοι μια παρέα στον ακροβάτη Ναι, τη δημιουργούν Είμαι αυτό της Έτσι <laughs> <laughs> Λοιπόν, θα βάλω ένα κομμάτι ε, τη Μαρίνα. Επίση, αυτή η εκδοχή έχει αγαπηθεί πολύ mm. και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Μουσική είναι πάλι Μήκη το ε, δωράκι, ο Δυσσέα Ελίτη από τι Μέρκε. Μικρές... Αυτή η Μαρίνα είναι αυτή. Ναι, να ε, ήταν η άλλη του Κόκοτα <laughs> <laughs> Στι 16 Μαΐου <Μαϊδίνα, laughs> Με <laughs> ένα <laughs> Μάξι Μαρίνα, όχι. όχι. Θα μπορούσε να γίνει και αυτό. <laughs> όχι, ναι. ε, και πάλι η Κυθάρεση Αρετή. Ακούμε τη Μαρίνα. Κ στέρι... και του καλόκέρια Έτσι όπως υπέροχα την έρμηνευσε ο Νίκος ο Καρακαλπάκης. Ε, Αρετή δεν είπα τίποτα για τα δικά σου αυτό. Το... Από το βιογραφικό του δικό σου. Το πλούσιο βιογραφικό. Ε, δεν χρειάζεται. Δεν έχει σημασία. <laughs> δεν έχει. <laughs> τι θα πει πλούσιο, για... δηλαδή τι θα έπρεπε να έχει κάνει, Δεν ξέρω. Εντάξει, ε, ε, πάντως... έχω, έχω κάνει πολλά, αλλά δεν τι παντούσε. <laughs> <laughs> Πάντω, ε, αυτό που έχει σημασία είναι ότι προλάβαμε και ακούσαμε ένα-δύο κομμάτια, τρία τέλο πάντων από την καινούργια δισκογραφική σου δουλειά που είναι τραγούδια με μουσική δική σου και τη φωνή τη Θέλμαν <laughs> Τη Καραγιάννη <laughs> με τον υπέροχο τίτλο που ταιριάζει τόσο στην εποχή μας η ζωή στο βασίλειο του τίποτα. Θα παίξουμε ακόμα ένα κομμάτι live, με αυτό θα καληνυχτήσουμε τους ακροατές μας και, και μετά από αυτό, χωρίς να πούμε τίποτα, θα βάλουμε, ένα... γι' αυτό κάνω τον πρόλογο από τώρα, το κομμάτι ζωή που είναι από αυτό το δίσκο. Σε Δημήτρη Μητσοτάκη. Α, μάλιστα. Να, εδώ Δημήτρη Μητσοτάκης, από τους Ευδαίμονες. Έχουμε πει ότι η Αρετή είναι μέλος, είναι και εκείνη. Αλλά πείτε μου με τι θα χαιρετήσουμε τον κόσμο. Καταρχήν περάσατε καλά, ελπίζω. Περάσαμε καταπληκτικά. Mm -hmm. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ εσένα πρώτα για την πρόσκληση. Και την για υπέραχη φιλοξενία. Υπέραχη, νιώσαμε πολύ άνετα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους ακροατές. Πραγματικά όχι, εκεί ήταν και άλλα μηνύματα Ήταν από τις εκπομπές που οι ακροατές ήτανε... είχαν συμμετοχή έτσι. Και τους ευχαριστώ πολύ για αυτό Ευχαριστούμε πολύ γραφημένοι Πολύ ενδιαφέρουσα γνωριμία με τον Νίκο και την Αρετή Ευχαρίστησέ τους εκ μέρου μου, εξαιρετική ευχαριστούμε και εμεί. Και υπάρχει κανάλι μου στο YouTube στο οποίο μπορούν να ακούνε δουλειέ μου ή να βλέπουν κάποια βίντεο. Γύρισε η Λένα και λέει γιατί με κάνεις να κλαίω πάλι. Με συγκινεί, φάνταστα σε αυτο το τραγούδι και η ερμηνεία του Και το παίξουμε του αρετή. Μεγάλο βράδυ και του δύο. Λοιπόν, ε, σα ευχαριστούμε όλου να έχετε ένα υπέροχα απόγευμα. Θα σα αφήσω στα χέρια ε, τι όμορφε μουσικέ επιλογέ τη Αγία. Θα μα παίξουν τα παιδιά Πιο κομμάτι. Με ε... κομμάτι Γιαλέξαμε να χαιρετήσουμε τους ακροατές Καληνύχτα, για χαρά σας Με Νίκο Ζουδιάρη. Θα κρυφτούμε όλοι σε μια στιγμούλα Νίκος ε, και. Μια στιγμούλα της ζωής που απολουθεί Τέλεια Καληνύχτα, για χαρά Θα σε κρύψω σε μια στιγμούλα Και κανείς δεν θα σε βρει Ίσως ούτε και εσύ. Ποιο θα βρει στο πελάγο. Μια μικρούλα φυσαλίδα που χορεύει στο νερό. Ίσως ούτε και εγώ. νύχτα για φαντά να ακού τα βήματά σου και να νιώθει ότι τρέχω πάνω του και εγώ. Καληνύχτα για φαντάσου Να ακού τα βήματά σου και να νιώθει ότι τρέχω πάνω του και πάνω τους κι εγώ πως αντέχει η σιώπη δίχως τη δική σου φωνούλα που τρεμάμε σα σαν δεν βρίσκει τι να πει Δώσ' θα βρει στο πελάγο μια μικρούλα φυσαλίδα που χορεύει στο νερό. ίσως σου και εγώ. Καληνύχτα για φαντάσου να ακού. Τα βήματά σου Και να νιώθεις Ότι τρέχω Πάνω του κι εγώ Καλή νύχτα Για φαντά σου, Να ακούς Τα βήματά σου Και να νιώθεις Ότι τρέχω Πάνω του κι εγώ πάνω Στη γη, ζωή του χρόνου, φυλακή. Ζωή στα music heaven μας <todicumas radio>